Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο καπάκι, δεν παιρνουμε χαμπάρι χαμπάρια από αυτά εμείς. Άλλη εκπομπή, άλλες καταστάσεις πλέον, εδώ, albedo14.com Ελευθεριός Διαμαντάρας, περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης, κάθε Σάββατο 8.30 και κάτι ψηλά... Και είμαστε έτοιμοι, δεν καθυστερούμε καθολού όπως είναι ζεστή η μηχανή τώρα. Καλησπέριζο το δάσκαλο όλων μας. Καλησπέρα Έχεις καλησπέρας από εγώ. παντού. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς μας και στα δύο ημισφαίρια και στις πέντε υπήρους. Και είναι και η αδυναμία σου μέσα να ξέρεις. Πρόσχε τι θα πεις απόψε. Δεν έχω καμία αδυναμία. Στο να πεις κάτι ή δεν έχει αδυναμίε γενικώ. Δεν έχω αδυναμίες <laughs> Τα πάντα <laughs> λύρω με τον ορθολογισμό Παρακαλώ κυρία μου ο Το αδύνατος... πιάσατε το υπονοούμενο στη Γερμανία Αντιλαμβάνομαι Και ο αδύνατος και ο φοβισμένος Πράττουν τα χείριστα Κατά Αριστοτελή. Έτσι πρέπει λοιπόν. να υπάρχει καθαρός εγκέφαλος Λοιπόν να καλησπέρασουμε τους φίλου από όλη την Ευρώπη Από την Κρήτη, από το Βόλιο, από το Πολύκαστρο από τους Αχαρνές Εδώ περιοχές Αθηνών Χαϊδάρια, κυψέλλες, Μιλάνο. Ε, η, Μητός, η Μιλάνο, Μιλάνο μέσα πολύ. Μισό λεπτό να δω Μισό λεπτό έχει γίνει... κυρία μου Μάλιστα έχετε δίκιο Από Σπάρτιος, Αλεξανδρόπολη, τα λοιπά Κύπρος ο... ο Καμπούρης έχει πάει να βοσκήσει Θα επιστρέψει Αγγλίες μέσα Και ρωτάνε από πριν Ενώ έλεγαμε τα ζώδια και ακούσαν ότι είσαι εδώ τι έχεις ετοιμάσει σήμερα Σήμερα θα ομιλήσουμε περί ελληνικής γλώσσης Ούτως επί είναι Ούτως υπήνε, τώρα θα ακούσετε Ωραία λοιπόν, Εδώ έτοιμη είναι stand by, όλοι και περιμένουμε κάνω μια σήμερα κλείνει Το Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας Η Κυριακή είναι η πρώτη να ξέρουμε Έτσι μπράβο Η εβδομάδα που πέρασε δεν ήταν καλή για τους Έλληνες και για τον Ελληνισμό. Για γίνε πιο σαφής λίγο, δευτερή μου. Καταρχάς πέθανε ένας μεγάλος πολιτικός, ναι. ένας ψύχρεμος πολιτικός, ψύχρεμος θα συμφωνήσω, που έτυχε να έχει μεγάλους αντιπάλους λαϊκιστές. Και εδώ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Αυτά είναι προσωπικά μου. Ο ένας ήταν ο Κωνσταντίνο, ο Καραμαλής ή Κουφός από μπικότς Έτσι τον απακαλούν Ήσαν οι Εφημερίδε. Και ο άλλος ήταν ο σούπερ λαϊκιστής Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου Που ευθύνεται, ευθύνεται Για, αυτά, το... που Για σήμερα. αυτά που είναι σήμερα Αυτό είναι βέβαιο ναι, Όσοι δεν το είχαν καταλάβει οι το συνεργάτε, Πού πας πρόεδρε μην δανείζεσαι Έπαιρνε ομόλογα Σεγέν, 30 ετή. Και του λένε τι πώς θα πληρωθούν αυτά. Τα μοίρασε στον κόσμο, ναι. ψηφιζότανε ναι. και να τα, τα τώρα. Πάρα πολλά τα τρώκαν αυτοί τώρα. Τα γραμμάτια. Ναι. Ήρθαν, καταστρέψαν τη βιομηχανική δομή τη Ελλάδο. Έτσι. Είχαν βάλει φωτιά σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θυμάσαι Μόνος και στα μαγαζιά. Μινιόν, Κατράτσο, αυτά, Ιζόλα. Ναι. Τα πάντα. Βγάζαμε και... να μην Αν πω τώρα τι βγάζαμε. Τότε ξεκίνησε το πουλόβερ, αγαπητή Και δεύτερο μεγάλο χτύπημα είναι αυτά τα σούργελα που κάνουν. Οι κυβερνητικοί με την Ευρώπη. Ναι. Φρονούν ακόμα αυτοί οι ανεπάγγελτε ότι μπορούν να εκδιάζουν την Ευρώπη. Ναι, ναι, και θα πάμε ναι, ναι, ναι. στο Eurogroup ναι, και το Eurogroup ναι, ναι. δεν μα αρέσει. Όχι, είναι μια το, παρέα αυτή όλη μα. Το Διεθνέ Ταμείο δεν το θέλουμε. Λοιπόν, άκουνα σχόλια. Και κάτι. παράλληλα τώρα λένε πολιτικό το ζήτημα. Α τώρα? Και ξέρουν ότι οι πρωθυπουργοί όταν θα συναντηθούν λέει: Αν δεν μα κάνει εισήγηση το Eurogroup, δεν συζητάμε και θα έχουμε. Του 15 τον, τον Ιούνιο θα τον έχουμε πάλι. Λοιπόν, να μην μετσαντήσεις τώρα. Έρθεις να μετσαντήσεις. Άστα τα κολοπολιτικά. Όχι, Πες όχι. μας τα όμορφα τα ωραία. Για, για να ξέρουμε που πηγαίνουμε. Το ξέρουμε. ξέρουμε, μου, πηγαίνουμε. Το ξέρουμε. Και... Το ξέρουμε λοιπόν. Πάμε στα αδικά μας τώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα και θα κάνω μία τομή. Θα σας παρουσιάζω και ξένες λέξεις οι οποίες έχουν ρίζα ελληνική από τις πλέον απίθανες που δεν μπορείτε να τις διανοηθείτε. Να σου έφτασω κάτι που ήρθε από την προηγούμενη ναι. εκπομπή, γιατί έβαλα ένα τραγούδι, εισαγωγή, εξαγωγή της Γεωργίας, που είναι με το γκρουπ ΚΙΣ, ΚΙΙΟΤΑ, δύο σίγμα. Μάλιστα. Και συζητάγανε μέσα οι φίλοι, είναι αν, το είναι, φίλοι. αν είναι από το ΚΙΣΕΟ και εκείνο Όχι, και τ' άλλο. από το ΚΙΣΕ, ΚΙΣΕ το ομυρικό, ΚΙΣΕ θα πει. Και στην. Σύζυγον αυτού, λέει, τη φίλησε και έφυγε στον πόλεμο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά τέτοια. Συνεχίζει, λοιπόν. Ναι, θα μου λοιπόν, θυμίσει τώρα ξεκινήσω... τον Γιώργο Να, το τεράστιο το φίλο μα. Αλλά, Γουστάρα. 30 χρόνια ήμασταν δίπλα-δίπλα. Κι εγώ, αλλά τόσα, το ξέρω, Άσο. Μέχρι να. Εκεί που ήμασταν, Γιώργο, εσύ δεν ήσουν. Ξέρω τι λε, αγόρι μου. Αφού Αφού είμαι λοιπόν, <laughs> αδελφή ψυχή. Σταμάτα. Λοιπόν, λοιπόν λέγε. Σήμερα. Θα σας πω εισαγωγικά και θα πούμε στην ελληνική γλώσσα. Το κοράνιο και ο Αλλάχ είναι ελληνικές λέξεις. Παρακαλώ, δεν θα σε διακόψω καθόλου. Λίγοι, πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι το κοράνιο είναι ελληνική λέξη από την εποχή του ομίρου. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα κορέο με ένα ρο, το οποίο σημαίνει σπέρνω τον λόγο του Θεού και κατ' επέκταση σαρώνο, όπου πίπτει ο λόγος του Θεού, όπως τον εννοεί ο καθένας, όπως τον δέχεται, αυτό είναι δικό του πρόβλημα, σημαίνει και σαρώνο, δηλαδή όταν επικαλεστούμε αυτό, ο τίποτα άλλο δεν υπάρχει, διότι στηρίζεται στην τυφλή πίστη. Το ρήμα κορέο εκφράζει την πλέον ιερή πράξη την ιερογαμία, Δηλαδή την δημιουργία. Όταν ο πατέρας μας κοραίει την μάνα μας για να γεννηθούμε εμείς. Δηλαδή ρίχνει το σπορό του μέσα στην κόρη μάνα και πλάθουν εμάς. Αυτό το ιερότερο Εξού και διακόρευσης. Θα αυτό και δεν είναι. είναι. Ναι. Μάλιστα. Το ιερότερο Γίγνεσθε του ανθρώπου το έχουν καταστήσει τρομερή αμαρτία Ναι έσχος λέει ντροπή και τέτοια Σήμερα το ρήμα είναι γνωστό ως το διακορεύω ναι. Από την κόρη και κύρος. Ξέρουμε ότι οι νέοι λεγόταν κούροι και πάει. κόρες Και μέχρι σήμερα λέει η κόρη Έχει. μου ο άλλος Έτσι λέγεται ο, Η κόρη μου ναι. Ναι, εσύ δεν φοβάσαι τώρα Μας ακούει η ρεπούση που λέει Ότι είναι νεκρη γλώσσα να, τα αρχαία Να ακούει διακορεύω Κόρη δηλαδή πιο Ιερή πράξη που γίνεται Στο Κοράνιο η λέξη είναι Δάνειο των Αράβων Των Περσών και Τούρκων Από το Ομυρικό Κορέο Πάμε παρακάτω τώρα Να δείτε πως το Κοράνιο έχει Ερανιστεί από εμάς Το Κοράνιο Έχει 114 κεφάλαια η αντίστοιχη λέξη η αραβική είναι σουράχ. Από την ελληνική επίση λέξη σειρά. Εξού για σύριαλ, λέω εγώ τώρα. Να λες είναι σειρά, βεβαίω. Αλλά και η λέξη αλάχ είναι από την ελληνική λέξη άλλιος Που σημαίνει. είναι πρώτο ελληνική πελασγική ελληνική λέξη από τον ήλιο. Ο πρώτος Θεός των Πρωτοελλήνων δεν ήταν ούτε ο Κρόνος, ούτε ο Δίας, κανένας, ήταν ο Ήλιος. Όλοι οι λαοί δόξασαν και προσέφεραν μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Ήλιο, διότι ο Ήλιος, εάν... Ο Ζωοδότης. Ο Ζωοδότης. Εάν δεν βγει ο πλανήτης αυτός θα γίνει 200 υπό το μηδέν και δεν <χε> τίποτα. το φως. δεν υπήρξε ούτε κρόνος ούτε δίας αυτά είναι διαδοχικά συμβολικά μπορούμε να τα εξηγήσουμε μια άλλη φορά Άλλιος Ήλιος Ελ και Ελλάς ίσον φωτεινός λίθος ίσον η χώρα του φωτός η Ελλάς που ξεκινάει περιοχή. ο Αλάχ έδωσαν προσονήμιο Επίσης και η λέξη «Μωάμεθ» είναι δάνειο από την ελληνική γλώσσα. Είναι Α, λέξη ελληνική. Δεν το ξέρω, για πες. Είναι από το «Μεγά που είναι το «Ον» με πλούσιο θυμικό και ψυχικό κόσμο. Δεν το ξέρω και περιμένω να ολοκληρώσει τις σκέψεις σου. Είναι σημαντικό ένα κεφάλαιο του Κορανίου που έχει τίτλο «Οι Έλληνες». Και τι γράφουν τώρα εκεί. Χαρακτηριστικά γράφη. Έχει ειδική αναφορά για μας δηλαδή. Οι Έλληνες, κεφάλαιο, ναι. Για λέγε. Οι Έλληνες πάντα θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλάχ. Σουράχ 30, παύλα 1, παύλα 5. Είναι γνωστό Γιώργο ότι το ισχυρότερο όπλο που έχει επινοήσει ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός που εξημερώθηκε. Μπορεί να έχουμε κανόνια... Αλλά αν δεν έχουμε πολιτισμό τα στρέφουμε εναντίον μας. Ναι. Τα κανόνια με την πάροδο των ετών σκουριάζουν, αχρηστεύονται. Ναι. Ο πολιτισμός εξελίσσεται. Εμείς... Και με τα αρνητικά του και με τα θετικά του. Ο πολιτισμός όταν είναι ορθολογικός δεν έχει αρνητικά. Είναι όταν η πλεονεξία του ανθρώπου Μπράβο. θέλει να χρησιμοποιήσει δια μέγιστο όφελος, Τότε Μη υπολογίζοντας τα τον απέναντι τη γυναίκα του το παιδί του τι θα προξενήσει Τότε, τότε, τότε έχουμε βέβαια, τα κανόνια Τότε έχουμε το πρόβλημα το, το, Την άρνηση Λοιπόν να μπούμε στον Έλληνα Πα, λόγο Μάλιστα Πρέπει να πούμε ότι ο Έλληνας λόγος είναι ο αρχαιρότερο. Νοημα... νοητικός λόγος που εξημέρωσε τον άνθρωπο και τον χρησιμοποίησαν και τον χρησιμοποιούν όλοι και μπαίνουμε στη σειρά μας. τα γλωσσικά θέματα είναι τα πλέον βαθιά που όταν κατανοήσουμε την κάθε λέξη το εξωτερικό της περίβλημα το τι μας λέει με την πρώτη ματιά και το τι κρύβει εσωτερικά αυτή η λέξη, όταν μπορούμε αυτό να το πράττουμε, τότε καταλαβαίνουμε την ουσία των πραγμάτων και δεν παραπλανιέται κανένας. Πρέπει να πω ότι στην ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα, όπως είπα, στην οποία η διάνοια και η γλώσσα συνδέονται διαλεκτικά. Διανοείται ο άνθρωπος με γλωσσικά σχήματα και μιλούμε και γράφουμε με διανοητικά σχήματα. Η σχέση αυτή καλείται αμφίδρομη ή παλύνδρομη. Έχω πει και άλλη φορά ότι όταν προσλάβουμε πληροφορίες από τον εμπειρισμό των άλλων ή από τις πέντε αισθήσεις, τροφοδοτούμε τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος παράγει ηλεκτροχημικά-ηλεκτρονικά κύματα και θέτει σε εφαρμογή το γνωσιολογικό μέρος του εγκεφάλου που αφορά αυτό το θέμα. Τότε όταν είναι αφηρημένες έννοιες, ο εγκέφαλος βοήθαει την γλώσσα να σχηματίσει λέξεις νέες για να μπορέσει να εκφράσει αυτά που συνέλαβε ο εγκέφαλος. Γι' αυτό ο Αριστοφάνης λέει για τον Εσχύλο ότι ο Εσχύλος είναι τρομερός διότι υπηργώνει ρήματα ρήματα γομφωπαγή, δηλαδή Γον δημιουργεί, παγή, δημιουργεί λέξεις μεγάλες σαν τους πύργους και στέρεες που δεν μπορεί να τις μετακινήσει κανένας, δηλαδή πλήρους, πλήρους νοήματος. Είναι σφάλμα και αντιεπιστημονικό να πιστεύουμε ότι πρώτα σκεφτόμαστε και κατόπιν μιλούμε ή γράφουμε ούτε βέβαια το αντίστροφο γι' αυτό λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι αμφίδρομη και παλύνδρομη η γλώσσα τροφοδοτεί τον εγκέφαλο και παλινδρομη η γλωσσα τροφοδοτει τον εγκεφαλο και εγκεφαλο στη γλώσσα για να έχουμε τις εκφράσεις και το νόημα να είναι ορθολογικό και είναι πιο εσφαλμένη η διαπίστωση που λένε οι διάφοροι θολοκουρτουριάριδες που βγαίνουν στα παράθυρα ότι η ελληνική γλώσσα είναι νοηματική. Ούτε αυτό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι νοηματική. Νοηματικά συνεννοούνται τα ζώα. Έτσι και ενστικτοδός η... μόνο. Η ελληνική γλώσσα είναι νοητική. Τους Α... το λε και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αφού είναι Διότι... ζώα πώς θα το καταλάβουν. Όμοιος, Τώρα δεν το πες. Όμοιος ομοίω αή πελάζει. Ε, ΑΕΒΕ ΛΑΣΗ θα γίνει τώρα. Αι ΛΑΣΗ. Πρόκειται για δύο ιδιότητες αξιχώριστες. Έτσι όσο πλουτίζουμε τη γλωσσική μας ικανότητα τόσο διευρύνεται και ο διανοητικός ορίζοντας του ατόμου. Για να συμβεί αυτό στην ανώτερη νοητική παύλα λεκτική διαδικασία έχουμε τρεις φάσεις η πρώτη την φυσική στην οποία τα φωνηέντα, τα φωνητικά σύμβολα προσλαμβάνονται ως δονήσεις του αέρα από τα αισθητήρια όργανα της ακοής, μας το επιβεβαίωνουν αυτό το παρατήρησαν οι προσοκρατικοί ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και όλοι οι ακολουθούντες. Δεύτερη είναι η αισθητηριακή στην οποία γίνεται η μετατροπή των δονήσεων από τις, απ τις αισθητήρια όργανα της ακουής σε ηλεκτροχημικά, ηλεκτρονικά, νευρικά κύματα, τα οποία ερεθίζουν τα κατάλληλα συμπλέγματα των εγκεφαλικών συνάψεων. Και όταν λέμε εγκεφαλικές συνάψεις, έχουμε πολλά δισεκατομμύρια μέσα εγκεφαλικές συνάψεις στο κεφάλι μας. Και η τρίτη είναι η σημαντική είναι η φάση κατά την οποία οι ερεθισμοί μετατρέπονται σε έννοιες με την επαναφορά στο, στη μνήμη μας των σχετικών εμπειριών. Δηλαδή έρχεται και επιβεβαιώνεται ο Πλάτων όταν έλεγε η γνώση είναι ανάμνηση ότι τα πάντα είναι προδιαγεγραμμένα και ανάλογα με την ικανότητα του ατόμου να τα προσεγγίσει δεν τα επινοεί αλλά ρίχνει γέφυρα και τα προσεγγίζει. Δηλαδή ό,τι έχει γίνει, ό,τι γίνεται και ό,τι θα γίνει είναι προδιαγεγραμμένο και καταγεγραμμένο. Και λέει ένας φιλώσαι... φίλο εδώ ότι όντως όπως είναι αυτό και με καινούριε λέξεις και έννοιες που κάνει εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του άρα και τον εγκεφαλό, τον οξυγονώνει θα λέγα θα. εγώ θα δημιουργεί και καινούργιες συνάψεις υπάρχους, σε συνάψεις. Έτσι, Ενεργοποιεί. Πράγμα. Οξυγωνούται όχι μόνο... ο εγκέφαλος με αυτόν τον τρόπο θα αυτό, λέγαμε Και όχι μόνο αυτό Αλλά ενεργοποιεί Και θέτει σε λειτουργία Και περισσότερο ποσοστό μνήμης Διότι γνωρίζουμε Ότι καλύπτουμε Το 3 με 4% Της μνήμης μας Και τα πολύ πολύ υψηλά πλησιάζουν το 5% Του σκληρού μας δίσκου Για να το πούμε να το καταλάβουμε Σωστό έτσι ακριβώς είναι έτσι είναι. έτσι είναι, βεβαίω έτσι είναι. Η μεταλλακτική λειτουργία στον εγκέφαλό μας και η ικανότητά του να μετατρέπει τα φωνητικά σημεία σε έννοιε προϋποθέτει μνημειακή επαναφορά σχετικών εμπειριών. Άρα είναι αυτό το επιβεβαιώνουμε, το επιβεβαιώνουν και οι ότι η άσκηση, το διάβασμα, η ανάγνωση η παρακολούθηση η καλού θεάτρου, οξύνουν την, την, την μνήμη, την οξύνουν, αποθηκεύει περισσότερα, αλλά οξύνουν και τη διάνοια και μπορείς να σκέπτεσαι πλέον καλύτερα και όταν σκέπτεσαι καλύτερα δεν φοβάσαι κανέναν και είσαι ορθολογιστής. Έτσι, Ούτε μπορεί να γίνεις έρμιο του κάθε εγώ η αγίρτη λαϊκιστή, δημαγωγού. δημαγωγού. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να βάλω ένα διαλυματάκι ένα για να μην κάνουμε διάλεξη Με την έννοια δηλαδή ότι το ραδιοφωνάκι Θέλει μια διήλυση Των μέχρι στιγμής Λεχθέντων Και επειδή εγώ δεν έχω πάθει ακόμα Αλσχάιμερα αγαπητοί φίλοι Αυτό που ακολουθεί Το αφιερώνω στο φίλο μου Τον Αντουάν Τον οποίο θα τον έχω τετάρτη στο κλουβί Γιατί είπε του αρέσει 1214.com Χαιρετήσματα στο Αίγιο Παρακολουθούν την εκπομπή Με πολύ ενδιαφέρον Εκεί στην παραλία στη Ρωμάτσα Και μιλάγανε τώρα στο τηλέφωνο με τον Διαμαντάρα Να σας πω ότι Επειδή γουστάρετε τον γκρουπ αυτό Έχω βάλει δυο-τρία τραγούδια έτσι τα γουστάρω και εγώ να κρατιόμαστε σε μια ισορροπία Ο Διαμαντάρας είναι εδώ Και σήμερα μιλάει καθαρά Καθαρόαιμα για τον κώδικα που λέγεται τον εξωγήινο αυτό κώδικα θα τα πούμε και σε άλλη που λέγεται ελληνική γλώσσα. Αύριο για όσοι είναι στον αέρα κοντά μας αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ σόλο, θα πούμε άλλα παράξενα, το θανάσι το Βεμπό. Για Μαντάρα το λόγο. Ετέθη το ερώτημα πώς γίνονται οι ηλεκτροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο και πώς δημιουργούνται τα κύματα αυτά με τις συνάψεις. Φυσικά και η νόηση, η προϋπάρχουσα εμπειρία αποθηκευμένη μέσα στον, στη μνήμη του εγκεφάλου μας παίζει καθοριστικό ρόλο διότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι συνάψεις και δεν είναι για πρώτη φορά ερεθισμός. Έπειτα, όσο έχω πει και επαναλαμβάνω, όσο ασκείται ο εγκέφαλος με το διάβασμα, με τις ομιλίες στις καλέ, με την παρακολούθηση ενός καλού θεατρικού έργου ή μια ταινίας ο εγκέφαλος μας οξύνεται συνεχώς διότι συμβαίνει στον εγκέφαλο ό,τι συμβαίνει και με τα άλλα όργανα του σώματος ό,τι εγκαταλείπεις σε εγκαταλείπει να το έχουν υπόψη του σε όλα τα σημεία και για όλα τα όργανα εάν το πόδι μας μείνει ακίνητο μία εβδομάδα χάνει τα τρία τέταρτα των μυϊκών τον μειών του, τα χάνει και μετά θέλει τρεις εβδομάδε για να επανέλθουν. Έτσι είναι και με τον εγκέφαλο. Τώρα, δέχεται ο άνθρωπος εικόνες. Ερεθίζουν το οπτικό του νεύρο και το οπτικό νεύρο δίνει το σινιάλο στον εγκέφαλο μέσα το τι είδε. Δημιουργούνται, σε, τίθενται σε λειτουργία οι συνάψεις και για να γίνει όλη η ενέργεια αυτή γίνεται με εκρίνονται κάποια χημικά τα οποία παράγουν ηλεκτρικούς παλμούς, ηλεκτρονικούς παλμούς. Διεγύρουν τα, το κατάλληλο μέρος του εγκεφάλου και από εκεί αρχίζει η κατανόηση και αρχίζει η διαλογή των εικόνων. Το ίδιο γίνεται και με, το, με τα αυτιά μας και με την αφή μας και με τη μύτη μας και με τη γλώσσα μας. Πληροφορίε. γι' αυτό έχουν συγκεντρωθεί. Και οι πέντε αισθήσεις, γιατί και τα μάγουλα έχουν αφήσει και η επιδερμίδα του κεφαλιού, στο κεφάλι μας. Γιατί, για να είναι πομπός και δέκτης πολύ κοντά, να μην έχουν μακριά καλώδια. Θα το μεταθέσω ηλεκτρολογικά σύγχρονα. Άλλο να έχει τον πίνακα μες στο σπίτι σου και άλλο να είναι πέντε χιλιόμετρα μακριά. Φρόντισε οι φύσεις να διαμορφώσει το κεφάλι του ανθρώπου μέσα στα πολλά εκατομμύρια χρόνια κατά τέτοιο τρόπο να αντιλαμβάνεται και να επιλαμβάνεται σε χρόνο, ντετέ που λένε και οι δημοσιογράφοι, σε άμεσο χρόνο, το τι συμβαίνει για να μπορέσει να αντιδράσει ο άνθρωπος. Γιατί όλα αυτά η πληροφορία είναι για να αντιδράσει ο άνθρωπος για να μην υποστεί κακό από ζώο, από αυτοκίνητο, από αεροπλάνο, ό,τι θέλετε. Αυτό είναι... Αγαπητή Κλεοπάτρις και πιστεύω να σε κάλυψε εσένα και στο σύζυγό σου. Κλεοπάτρις. Κλαιο. είναι το κλεός της πατρίδος. Της πατρίδος. Είναι πολύ μεγάλη Η δόξα μεγάλη της κουβέντα. πατρίδος. Η Κλέ, δόξα της πατρίδος. Το κλεός, η δόξα. Και συνεχίζω. Η μεταλλακτική λειτουργία του εγκεφάλου μας έχει την ικανότητα να μετατρέπει τα φωνητικά σημεία σε έννοιες προϋποθέτει να υπάρχουν αποθηκευμένα στη μνήμη μας άλλα και να επανέρχονται αυτές οι αποθηκευμένες, οι εμπειρικές ή πληροφορίες που είναι μέσα να κάνουν τη σύνδεση, να οθούν και να υποχρεώνουν τις συνάψεις, να κάνουν τέτοιες επαφές στιγμές που να διαγείρουν το κατάλληλο μέρο του εγκεφάλου και της μίμης. Εκεί είναι μεγάλη η προϋπόθεση. Και έπειτα το άτομο, το κάθε άτομο πρέπει να κατέχει πλήρως τον λεκτικό κώδικα για να είναι σε θέση να ξέρει τη σημασία των λέξεων και των λεκτικών συμβόλων. Να γιατί δεν εδέχονται στα μυστήρια τα ελληνικά τους ξένους εάν δεν γνώριζαν άριστα την ελληνική γλώσσα διότι δεν θα μπορούσαν να τα κατανοήσουν δεν θα τα σεβόταν <coughs> και θα τα εκπόρνευαν έδιναν δεχόταν όπως τον Αδριανό τον Κικέρονα και άλλους τους δέθηκαν στα μυστήρια διότι κατήχαν την ελληνική γλώσσα άριστα και έπειτα δεν δε μας αποκαλύπτει πουθενά ο Κικέρον μας λέει αποσπασματικά τι ευτυχία ένιωσε όταν γνώρισε διήλθε δια των μυστηρίων ότι τότε αισθάνθηκε ότι δεν είναι γίνος Με τον εγκέφαλο του και με την εγκή γλώσσα ύπταμε, με, περιείπτα ο, Θεο... ο σύγχρονος μεγάλος μας νεοπλατωνικός φιλόσοφος ο καθηγητής Θεοδωρακόπουλος έχει πει το εξής «Όταν ονομάσω κάτι μέσα μου» Ήδη ελευθερώθηκα από αυτό Είναι όπως εγώ θέλω να πω ένα όνομα Μία τοποθεσία Γυρίζει μέσα στο μυαλό μου Αλλά δεν έρχεται στη γλώσσα μου Φανταστείτε τώρα να μην το κατέχω αυτό Όταν ηρεμήσω αυτό έρχεται μόνο του Τότε λειτουργούν οι συνάψεις Με τη γλώσσα ο άνθρωπος ελευθερώθηκε Μας λέει ο Θεοδωρακόπουλος Και συνεχίζει Πίσω από την κακοποίηση τη γλώσσα κρύπτονται κακοί σκοποί. Έλα, κύριε Γιαβρόγλου, τώρα που καταργεί όλη την εκπαίδευση και τη ρίχνει πάλι το 1980. Να την κακοποιούν τώρα. Τώρα μα γυρίζουν πίσω, του τη δω 30 χρόνια τουλάχιστον, 40. Ο καθηγητή Χρήστο Μαλεβίτσι λέει. Οι δικτάτορες των ιδεών κολακεύουν τη μάζα των ημιμαθών με τις άφθονες απλουστεύσεις που προσφέρουν. Μέσα σε ευκολο, ευκολονόητα καλούπια λύνονται όλα τα προβλήματα του ατόμου και της κοινωνίας. Να τι κάνουν οι σημερινοί, να τι κάνουν αυτοί. Ξέρουνε που χτυπάνε αυτοί. Ξέρουνε, μα Είναι, θα, α, θα α, ξέρουνε α, τα ξέρουν αυτά. Αυτοί είναι διαβασμένοι. Εμεί είμαστε αδιαβασμένοι. Αυτοί μεγαλώσαν μέσα στα καφενεία να κάνουν διαλεκτικό ηλισμό. Έτσι μπερδεύω. Και τώρα έρχονται να τον εφαρμόσουν και του παίρνει ο κύριο Πρωθυπουργό και του κάνει λέει μασάζ. Ε? μασάζ. Του πλάθει, ναι, το πνεύμα του, μασάζ για να ψηφίζουν τα μέτρα. Και αυτοί είναι επάγγελτοι όλοι που παίρνουν τώρα αυτέ τι υψηλέ αγκαλιότητε. Και όταν κάνει μασάζ, πα για ψηφόμετα Εγώ άλλα ξέρω. Εσύ άλλα ξέρει. Εγώ, άμα κάνει μαζά. Να είσαι και ενημερωμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολιτική σα Κομματικό μα, Γιώργο. Ακομματικό. Κομματικό μα. Εντάξει, εντάξει, τα πιάνω ή... όλα. Το κομματικό ή κομμάτι μα, και σκεπτόμενοι αυτοί ότι θα αφήσουν την καρέγγλα τώρα που βρήκαν και αρμέγουν την κατσίκα για καλά. Τελείωσε τώρα. τώρα. Ο άλλο βγαίνει και λέει: Θα τα ψηφίσω με τα δύο μου χέρια. Έχουν για... πάθει μαγνητοκοκολίαση. Δηλαδή ο κόλλος έχει μαγνητή και άπαξε, κάτσανε, τελείωσε. Θα πάρουνε και την καρέκλα μαζί αυτοί. Βλέπει το... τώρα τι είπε ο καθηγητής πριν από χρόνια. Οι δικτάτορε των ιδεών κολακεύουν την μάζα των ημιμαθών. Ημιμαθήν το θέλουν τον κόσμο, όλους. Πικατσού. Όλους. Πόκεμον, βέβαια. Με τις άφθρονες απλωστεύσεις που προσφέρουν. Μέσα στην κοινωνία αυτή, Επιπλέον, διότι ο κόσμος ικανοποιείται με αυτά που του λένε, διότι αυτά έχει αποθηκεύσει, αυτά ξέρει, τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει και να μην μπούμε και πιο βαθιά μέσα να δούμε τι τον ενδιαφέρει που τον οδήγησαν. Ο Ιώνο δραγούμη ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο αδικοσκοτωμένος, δολοφονημένο με τον χειρότερο τρόπο, τι μας λέει, δεν αρκεί ένα έθνο να είναι πολιτισμένο πρέπει κιόλα να είναι πολιτισμένο απ' τον δικό του πολιτισμό Ε, πω μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα, άστο Μα είχε κάνει πρόξενος σε διάφορα λέξει. μέρη Και άλλοι έχουν κάνει πρόξενοι, Λευθέρι μου Με μια λέξη το έλυσε το, τοποθετήθηκε ο, ε. ο άνθρωπος Καλησπέριζο, μισόλετο, γιατί πρέπει να τιμάμε τους ακροατάς οι οποίοι στείνονται εδώ για πάρτι μας για μένα και για σένα και τον εκάστοτε εννοείται ε, παραγωγό ή καλεσμένο έχουν μπει μέσα από τον Καναδά, από την Αμερική από την Αγγλία, όλη τη Γερμανία είναι μέσα, σκαδιναβικά κράτη Βαλκάνια, όλη η Ελλάδα πάνω άκρη μέχρι κάτω χαιρετίσματα στον γίγαντα τον Αστέριο στο Λαγκαδά και μέχρι την αμερικη απο την αγγλια ολη τη γερμανια ειναι μεσα Σκανδιναβικά κρατη βαλκανια ολη η ελλαδα πανω ακρη μεχρι κατω χαιρετισματα στο γιγαντα τον αστεριο στο λαγκαδα και μεχρι την κυπρο δεν νομίζω να θες κάτι άλλο για να είσαι ικανοποιημένος Αστέριε, τα έλαβα σήμερα το πρωί και ευχαριστώ πολύ από τον ΟΕΡΑΣ το λέω Έλαβες του γειτον αχράτων μυστηριών. Ναι. Α, εντάξει, ναι. Μπερδεύομαι ρε αγόρι μου. Για πάμε. Πάμε. Ο Ιωάννης Ικουτρής, ένας μεγάλος φιλόσοφος και γλωσσολόγος, τι λέει, το κύριο έργο της πολιτείας οφείλει να είναι το παιδαγωγικόν. Αυτή κάνουν το αντίθετο. Να τελειώσουν τα παιδιά ένα. να Έτσι. μην έχουν κρίση να, ναι. μην, να μην γνωρίζουν να χειριστούν Αυτό μαγνητόφωνο γράφουν παίρνουν βαθμό φεύγουν μετά δεν θυμόνται τίποτα και δεν έχουν κρίση και έρχεται και ο μεγάλος ο Βίνκεστάιν ο Γερμανός ο μεγάλος ο ελληνιστής και φιλόσοφος τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου μέχρι εκεί μπορεί να πάω γιατί η γλώσσα μου μπορεί να εκφέρει Αυτά που έχει μέσα η διάνοια μου, η νοησή μου. Όλοι οι ειδικοί από πολλά χρόνια αναγνωρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαιότερη ομιλούμενη στην Ευρώπη και η παλαιότερη επίσης συγκροτημένη γλώσσα του κόσμου. Αδυνατούμε όμως να καθορίσουμε με ακρίβεια την ηλικία της. Κάποτε είχα ρωτήσει τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον σεβαστό κύριο Δεσποτόπουλο «Πες μου σε παρακαλώ, η ελληνική γλώσσα, εσεί οι ακαδημαϊκή, που αναλάβατε να αυξάνετε το ελληνικό λεξικό από το 1926 που σας το έκανε ο παππούς του παγκάλου τούτου, ο Πάγκαλος τότε σας έκανε την Ακαδημία να κάνετε το λεξικό και ακόμα αγωνιζόσαστε». Και μου γύρισε και μου είπε ότι δεν γίνεται ούτε σε πέντε, ούτε σε δέκα χιλιάδες χρόνια η γλώσσα, προϋποθέτει βάθος χρόνου, το οποίο δεν μπορώ να στο προσδιορίσω. Εγώ μπορώ να στο προσδιορίσω μέσω της ε, κατάθεσης του Τάκη του Παπά, που 30 χρόνια τον έχουμε εδώ και κάνουμε παρέα, το, το λέω προς είναι αυτού και συνεχίζεις. Έχει κάνει στη Μαθηματική Εταιρεία Αθηνών μόνο μαθηματική κάτω, μόνο, εγώ πήγα γιατί ήμουν ακολητός του <coughs> Ανάλυση Αλγεβρική μαθηματική Ανάλυση στον πίνακα Ότι η ελληνική γλώσσα Της κλασικής περίοδου Γιατί από τότε είναι ευθύνουσα όπως γνώριζεις Είναι προϊόν εξωγήινης Παρέμβασης Παύλα Δοτή πληροφορία απόξω Διότι δεν επαρκεί η ηλικία του ανθρώπου Ή στον πλανήτη αυτό Να την κατασκευάσει μόνος του Και να τη στην κορύφωση που είχε και ακόμα αποδείξεις, διατηρεί. Αποδείξει, θεωρίε, πολλέ αποδείξει. Ε, έκανε τι αποδείξει, που να πω τώρα. Αφάνω την ώρα. Δεν είναι, δεν είναι, είναι θεωρία είναι. Αποδείξει. Το έκανε μαθηματικό τύπο, αλλά δεν είναι του θέματος τώρα αυτό. Ε, Α το Το σανάβλος... τον παπά, το ξέρω πολύ καλά. καλός ωραίος όρο. ότι το ξέρει. Αλλά υπάρχουν και όρια. Συνεχίζουμε. Η ελληνική γη μας κρύβει συνεχώς εκπλήξεις που ανατρέπει ό,τι λένε οι εχθροί της φιλής μας, οι εχθροί του έθνους μας, οι συκοφάντες και οι ζηλιάριδες, γιατί εμείς και όχι αυτοί. Όταν ο Έβανς ξεκίνησε να κάνει στην Κρήτη τι ανασκαφές του το 1900, βρήκε τον το περίφημο της Φεστού, τον οποίο αναλύωσε ένα βιβλίο μου ειδικά. Για Εκεί ο Βέντριτς, ένας όχι γλωσσολόγος, αρχιτέκτονη το άνθρωπος, με μαθηματική δομή, κατόρθωσε να διαβάσει την γραμμική γραφή Β. Και ξέρουμε τώρα ότι ο δίσκος αυτός ήταν μία μήτρα που τύπωναν επάνω σ' αυτόν άλλους δίσκους και αναφέρει τις σχέσεις των Δελφών με το ιδεών άντρων, δηλαδή με τα μυστήρια τα ανώτερα, τα κριτικά. Θα προχωρούσε αυτός να λύσει και την γραμμική βα, αλλά δυστυχώς το 1954 κάτι του συνέβη και τον χάσαμε προώρα το 1950. 54. Επίσης μας απέδειξε ότι οι Κρήτες και οι Μυκυναίοι όχι μόνο μιλούσαν ελληνικά αλλά και ότι ο Όμηρος δικαιωνόταν πανηγυρικά για μία ακόμη φορά μετά την δικαίωσή του από τον Σλίμαν. Και κάτι πολύ σημαντικό απε, απε, απέδειξε ότι η μη η γλώσσα περιείχε δωρισμούς. Εδώ ανατρέπουμε και ημερομηνίες και διάφορους αιώνε τους οποίους λένε σκοτινούς. Εδώ βρήκαν την ευκαιρία να μας θέσουν τους ίνδοευρωπαίους ότι οι δωρείς ήταν ίνδοευρωπαίοι και ήρθαν και κατάλαβαν Μεγαλύτερη ανοησία δεν υπάρχει, αλλά είναι σκόπιμη η ανοησία αυτή και την απαιδέχθησαν διάφορα πανεπιστήμια και καθηγητές και δυστυχώς και Έλληνες καθηγητές μεγαλοσχήμονες. Δυστυχώς. Ενώ γνωρίζουμε ότι ήταν οι επάνωδος των Ηρακλειδών όταν τους είχαν εκδιώξει και έφυγαν βόρεια για να γλιτώσουν και όταν αυτοί ανακάλυψαν και έκαναν χρήση του σιδήρου και έκαναν σιδηρά όπλα μετά από τον Τροϊκό πόλεμο κατέβηκαν και σάρωσαν κόσμοι <coughs> κοινέους μπήκαν στα πλοία και έφτασαν και στην Κρήτη και κατέλαβαν πάρα πολλές περιοχές. Όταν Αυτή αλέσει, ήταν ολοκλήρωση. ήτανε η επάνωδος των Ηρακλειδών Ο... και όχι η κάθοδο των Δωριέων, ότι ήρθαν από τη δωρίδα και λέγονται έτσι. Όταν λε Έλληνε καθηγητέ, δυστυχώ, απεδέξανε και λοιπά το γένος Έλληνε, ή την καταγωγή δηλαδή, ή εντάξει. Όταν ελληνοφονοί... μισοδοτούνται από το ελληνικό κράτο. Δηλαδή, μου ελληνόφωνοι ήταν είναι Διδάσκουν τα, τα ελληνικά διδάσκουν τα ελληνικά. Δεν απαιτεί το... ότι είναι και Έλληνε άμα διδάσκουν ελληνικά. Αν διδάσκουν αυτά. θα πρέπει να είναι. Έτσι ε, Έτσι Μπορώ να φέρω εγώ έναν άσχετο να καθίσει να κάνει τη δουλειά που κάνει εσύ. Ναι, ο καθένα σε φω, που λένε ναι. ή αυτό που γνωρίζει. φώναξε έναν από τον δρόμο να πει: Κάτσε κάτω και πες αυτά που λέει ο διαμαντέρα. Ναι. Θα σου τα πει. Αυτοί το κάναν όμω. Αυτοί κάνουν χειρότερα. Εδώ δεν βάλανε τον Ανώπουλο στο, στο, στο Πανεπιστήμιο. Δεν τον δεχτήκαν, στο Πολυτεχνείο, δεν ξέρω πού, Στου Ανώτατο ίδρυμα και δεχτήκαν την περιστέρα. Είναι αυτό που στου ανωτατο ιδρυμα και δεχτήκανε την ενεφανίστη. Εν ήδη περιστεράς Λοιπόν να μου αλλάξει τον τόνο Για λέγε ελευθερή μου Οι μετακινήσεις των γηγενών ομάδων Διότι όταν ερχόταν μία ξηρασία Και δεν είχε ένα δύο χρόνια κάρπο Οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τον τόπο Και έφευγαν πήγαιναν να βρουν εφορότερα μέρη Αυτό έγινε και από την Καία. Και έφυγαν οι άνθρωποι και πήγαν στο Λιλάντιον της Εβείας και έγινε ο δεύτερος μεγάλος εμφύλιος πόλεμος, τον οποίον ούτε ξέρουν, ούτε λένε, ούτε και διδάσκουν. Μα Για αφού δεν αναφέρεται πουθενά. Μάλιστα. Πώς θα το μάθει ο άλλος εσύ Λευθέρη. Τέλος πάνω. Πάμε παρακάτω. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουμε εμεί να λέμε Ουρανό τον ουρανό, άνεμο τον άνεμο, ήλιο τον ήλιο, τη θάλασσα και τόσες τόσες άλλες λέξεις. Τη λέξη λυκαβητός, τη λέξη ημιτός είναι προπελασγικές λέξεις, προπελασγικές. Χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας τώρα την καθημερινή, σε ένα χωριό, μία μεγάλη γυναίκα που δεν έχει τελειώσει ούτε ηλίκια ούτε τίποτα, χρησιμοποιεί σύνθητες ομηρικές λέξεις και κριτομυναϊκές και πελασγικές και προϊστορικές που αναφέρονται και τις λέμε σήμερα. Είναι γνωστό επίσης ότι όλες οι τέχνες και οι επιστήμες και οι ανώτερες εκδηλώσεις του πνεύματος γεννήθηκαν Αναπτύχθηκαν και υπάρχουν διότι χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο καθαρά ελληνικό. Εάν θελήσει κάποιος να καταγράψει λεξικογραφικά και κατά συστηματικό τρόπο τις ελληνικές λέξεις στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες θα μείνει εκπληκτός όταν διαπιστώσει το μεγαλύτερο μέρος του καθημερινού απλού λεξιλόγιου αποπνέει «θονγκίν ελληνικήν. Πρόκειται για πολλές χιλιάδες λέξεις οι οποίες εκπρότ, με την πρώτη ματιά δεν αναγνωρίζονται σαν ελληνικές λόγω των αλλοιώσεων που περνάνε από γενιά σε γενιά και την μετατροπή από την ελληνική στη λατινική, από τη λατινική στη γαλλική, από τη γαλλική, γαλλική στην αγγλική, στη γερμανική. Οπότε χάνεται κάπου στον ε, δρόμο. Μόνο οι εξειδικευμένοι μπορούν να την παρακολουθήσουν και να φτάσουν λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, άκουγα ένα ακροατή εδώ, τον οποίο γνωρίζω, είναι από τη Λακονία. Προ είναι αυτό που λε και προβληματισμό σε όλου μα. Ε, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει. Ε, θα έπρεπε να αναφερθούμε το λέει ρητορικά δηλαδή ναι. αυτό για τα παιδιά του Δημοτικού και τα ευλία που έχουν τώρα έχει στο Δημοτικό τελευταίες τάξεις νομίζω και λέει στο, α, στο βιβλίο, να αναφερθεί λέει ότι στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού γράφει ότι το πρώτο αλφαβητάριο ήταν των φινικών ναι. και εμείς το πήραμε και λοιπά και λοιπά παρόλο που έχει καταρριφθεί ο μύθος αυτός εξακολουθούν να τυπώνουν τα βιβλία έτσι και να έτσι. γράφουν αυτά τα παραμύθια στο δημοτικό. Τα δηλητηριάζουν τα παιδιά. Και μετά θέλει το παιδί αυτό που θα πάει 40 χρονών, 50 και έχει μπει στο σύστημα αυτό το ηλίθιο που είναι στημένο ωραία. Αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει θέλει άλλα 100 χρόνια να αποκαθιλώσει αυτά που έχει χτίσει το σύστημα στον εγκέφαλο ενός μωρού παιδιού το κατάλαβε πως το στήν του έργου. εκεί χτυπάνε. Δεν χτυπάνε εσένα και εμένα και τους ακροάτες που είναι μεγάλοι και ένα μεγάλο τα βλαστάρια. νοήμονων. Τα παιδάκια. Δηλητηριάζουν τα παιδάκια. Τα ναι. Από την πρώτη δημοτικού αρχίζει Για η μαλακιά. τα λέω εγώ τα παιδιά. Διαβάζετε να λέτε να παίρνετε βαθμό αλλά αυτά που λέτε είναι ψέματα. Ναι. Σας μαθαίνουν ψέματα ναι, ναι, ναι. Και όταν γύρω σου όλα είναι μία πάτη Είναι ένα ψέμα Πώς θα διαγνώσει ο άνθρωπος απλώς την αλήθεια Και ξέρει τι παθαίνουν τα παιδιά Το έχω διαπιστώσει πολλάκις Παθαίνουν σύγχυση Διότι ακούνε από σένα από μένα Δηλαδή κάποια σωστά πράγματα Στο σπίτι Πάνε όμως η δασκαλά Δεν έχει τον εγκέφαλο Γιατί το μωρό να δείλει Του λέει αυτά που είναι υποχρωμένος Ή να του πει Έστω Πά πει τι τα λέει, γιατί θέλει και τη βοήθεια να το διαβάσει το παιδί, και του λέει η μάνα ο πατέρα: Αυτό δεν είναι έτσι, είναι αλλιώ. Και παθαίνουν εσύ και στα παιδιά. Αυτό θέλουν αυτοί τώρα, κατάλαβε. Και σου λέει: Δεν ξέρει ο δάσκαλο τώρα και ξέρει εσύ, αφού ο δάσκαλο είναι θέση. Καταλάβε πώ έχει στηθεί Α, το εργάκι. Ξέρω, τα ξέρω πολύ καλά. Μα, το, το λέμε ρητορικά το για να το ακούμε όλοι πώ μα έχουν και στήσει αυτό το και παιχνίδι. Τα πείματα τη πρώτη δημοτικού που έκαναν δύο ώρε την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Και σε δύο χρόνια τα παιδιά είχαν ανεπτυγμένο 40% από τα άλλα που δεν έκαναν, τα ομο, ομοτάξια. Ωραία, κάτσε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, Λευθέρη μου, ένα διαλματάκι, να καθαρίσει λίγο ο εγκέφαλος, γιατί, γιατί τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλη, έχετε καταλάβει, γιατί ε, τα λέμε εδώ, γιατί γίνει αυτή η τεράστια παρέα του Αλμπέντο, γιατί άμα τσαντιστούμε, μπορεί κάτι να γίνει, μόνο άμα τσαντιστούμε, αλλιώς αραχτεί και λάιτ, δεν γίνεται τίποτα. Όπως λένε οι White Snake, slow and easy.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 Never know. Αλμπέντο 14. Τελειακό Περι φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσα Με τον κύριο Διαμαντάρα Ελευθερίο Κάθε Σάββατο Στις ε, 8.30 ώρα Περίπου Αλμπέντο 14 Συνεχίζουμε καθαρά Περι ελληνικής γλώσσας Σήμερα ε, το μάθημα Θα έλεγα εντό εισαγωγικών Η εκπομπή Συνεχίζεις ελευθέριο μου <κυρίζει> <κυρίζει> Διαπιστώνουμε Όταν μπορούμε να διαβάσουμε κάποια κείμενα έστω και λατινικά και να μην ξέρουμε ξένες γλώσσες ότι πολλές λέξεις έχουν ρίζα ελληνική. Εάν δεν γνωρίζουμε και κάποιες γλώσσες δυτικές ή γαλλικά ή άγγλικά ή ιταλικά ή ισπανικά εκεί πλέον είμαστε πολύ έτοιμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε την λεξικογράφηση και εμεί. Έτσι διαπιστώνουμε <coughs> ότι... Έχουν ερανιστεί, έχουν δανειστεί από την ελληνική γλώσσα. καταρχάς όπως θα δούμε, η Λατίνη, τα τέσσερα πέμπτα της γλώσσας των λατινικών είναι ελληνικά, και από εκεί πήρανε οι διάφορε λατινογενεί γλώσσε της Ευρώπη. Συμβαίνει όμω και το εξή ότι την λέξη που την πήραν οι Λατίνοι την διαμόρφωσαν και την πήραν με τα Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι και Ισπανίοι. Αυτή τι έρχεται σε εμά πίσω και τη χρησιμοποιούμε εμεί. και λέμε είναι ξένοι. Δυστυχώς δεν έχουμε όλη την ικανότητα να μπορούμε να διακρίνουμε ότι δεν είναι ξένοι αλλά είναι αντιδάνειο. Ο πρώτος δανεισμό είναι δανεισμός από την ελληνική γλώσσα λέξεων και ο δεύτερος που χρησιμοποιούμε μία λέξη ξένη που έχει ρίζες ελληνικές, αυτό λέγεται αντιδάνειο. Και όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, πολλά, μα πάρα πολλές λέξεις που λέμε είναι ξένη, είναι αντιδάνεια ελληνική, για την ελληνική γλώσσα. Έτσι βλέπουμε ότι από πρώτη άποψη και όψη η λέξη αυτή μας φέρνει κάποιες δυσκολίες. Όταν όμως αρχίσουμε τη σύνθετη λέξη να την σπάσουμε, να την κάνουμε δύο λέξεις τότε βγαίνει στον αφρό και βλέπουμε ότι είναι χρυσάφι ελληνικό. Έτσι μπορούμε να βρούμε και την ετυμολογία της τη σημασιολογική και την ιστορική ανάλυση και να αποκρυπτογραφήσουμε για να βγει ο πανάρχειος ελληνικός λόγος με λάμδα μικρό δηλαδή οι λέξει. και θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα, ένα, δύο, τρία παραδείγματα έχουμε ένα αντιδάνειο Άντιξ με Υ. Άντιξ είναι η κάθε περιφέρεια κύκλοτερού. Άντιξ ουρανή, ουρανός κύκλος Άντιγες, υπεριφέρειος των τροχών των αρμάτων, Ζαντε, ζάντες που λέμε στα γαλλικά, ο κύκλος τροχού αμάξης. Πάμε εκεί η ζάντα. Βλέπετε πως είναι ελληνική. Λέχος είναι η ομυρική κλίνη. Εξού και η λεχό. Η λεχό έμενε επί του λέχου, διότι δεν μπορούσε τις πρώτες ημέρες να περπατήσει και να κάνει δουλειές και από εκεί την ονομάσαμε και λέχονα Οι Ιταλοί το κρεβάτι το ονομάζουν Λέτο με δύο ταφ. Οι Ισπανοί Λέτσο καθώς και Κάμα από το Κίμε. Βλέπετε χρησιμοποιούν δύο λέξεις. Το, από το Κίμε έκαναν το κρεβάτι τους Κάμα. Και το βάμο που λένε οι Ισπανοί ναι, ναι. είναι από το Βένο. Ναι. Πάμε που λέμε. Η Γάλλη Λίτ και γερμανί Λάζερ σε συνδυασμό με το Λέκτρον. Για να δούμε τώρα γιατί τη θέα Αθηνά και να δει και η άλλη Αθηνά. ηλεκτρος η θεά Αθηνά κατά τους ορφικούς. Διότι Φυγόλεκτρος. ηλεκτρος α... Διότι απέφευγε την συγγυγική κλίνη. «Παλάς μουνογενής μεγάλου διός έκγονε σε μνη φυγόλεκτρέ», λέει ο ορφικός ύμνος, διότι απέφευγε το κρεβάτι, δεν ήθελε να κοιμηθεί με άρενα. Το ομυρικό ρήμα «κουραίο» θεωρούμε ότι είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε, επιβιώνει σύνθετο στη λέξη Νεοκόρο. Αυτή η λέξη το «κουραίο» γέννησε πολλές λέξεις στις δυτικές γλώσσες μέσω της Λατινικής που το αντέγραψε. Είναι όμως εύκολο στο λεξιλόγιο τους, το προφέρουν «κούρο», με την ίδια έννοια «φροντίζω», «επιμελούμε», «κουράρω». Πληροφοριακά λέμε «κούρα», «η θεραπεία», «η φροντίδα» για το σώμα, Κουρέ ο εφημέριο ο φροντίζων το ποιμνιό του. Μπράβο άνθρωποι, από δύο, στα δύο έκανε χρόνια να σηκωθεί, σε κατεβάσαν στα τέσσερα. Έγινες ποιμνιον. Ε, μια χαρά είναι στα Κουριοζητέ, τέσσερα. Κουριοζητέ η περιέργεια. Κουριόζω, κουριοζητά λένε οι Ιταλοί. Η περιέργεια με την έννοια της φροντίδας. Κουράτορ στα γερμανικά ο επίτροπο, Από το κουρέο κατάγεται και το ακούστε τώρα το αγγλικό... Σερίφ Παλαιά το έλεγαν Κερίφ Οι Άγγλοι Και το Κερίφ είναι ο έπαρχος Ο έχουν την επιμέλεια Και την φροντίδα της επαρχίας Ο γνωστός σήμερα Σερίφης Σερίφης Βλέπετε τι γύρω κάνουν οι λέξεις Οι ε, βέβαια Και πόσο μας δικαιώνουν Και πόσο ωραίο είναι να μπορείς Να τα πλησιάζεις Να τα κατανοείς Και τι χαρά σου δίνει να μην πάει ο κόπος σου χαμένο και ο χρόνος σου να μπορείς να τα μεταφέρεις και εσύ σε ανθρώπους όπως τους φίλους που μας ακούνε. Αυτή είναι η ανταμιδή μας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ε, και μπρος αυτό χάνουμε και ώρες πολλές, χάνουμε και ύπνο, ξενυχτάμε, αλλά αισθανόμαστε μια ψυχική αγαλίαση και μια ψυχική ειδονή ότι μπορούμε και πλησιάζουμε πράγματα άγνωστα σε εμά. Alex, θα σου λέμε και ποιο είναι το θέμα της εκπομπής τώρα Να μπαίνει νωρίτερα αγόρι μου Τέλος πάντων το λέει ο τίτλος Περι φιλοσοφίας και ελληνική γλώσσης χαιρετισμού της ΣΕΡΑΣ Λοιπόν εδώ Δευτέρης για Γιαμαντάρας κάθε Σάββατο 8:30 ώρα είναι στις επάλξεις Ενώ όπως έχω πει κάτι επανάλληλες λόγου που το λέω Ο καθένας από αυτούς που έρχονται εδώ και όχι μόνο Θα μπορούσε να είναι σπίτι του ή οπουδήποτε. Και να κάνει άλλα πράγματα Και ασχολούνται όλη την εβδομάδα Με τα θέματα που θέλουν να αναπτύξουν Και να ακούμε όλοι και εσείς και εγώ Εννοείται Άρα respect Διότι αφιερώνουν Και χρόνο και χρήμα Και ξεστραβωνόμεθα All together now που έλεγε ο Ισίωδος Λοιπόν για λέγε Ελευθέρη μου Λοιπόν Για τον Ισίωδο Ναι έχουν πάθει, λέει, από προσανατολισμό από τις μουσικές. Ήταν μια ζωή από προσανατολισμένοι και θέλουν τώρα, ακούνε Αλμπέντο, πρόσεξε τώρα τα, τα άτομα. Ακούνε Αλμπέντο και θέλουν να προσανατολιστούν. Βεβαίως. Άντε το... να το κάνουμε και αυτό. Πολικό σας στήρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. <laughs> Ας πάρουμε μια άλλη λέξη, τη λέξη παλάτη. Πολλοί την αποκαλούν διεθνή με τη λέξη πάλας, παλάτσο, παλάς, πάλες, από πού προέρχεται αυτή η λέξη, από το ανάκτορο στον Παλαντίνο Λόφο της Ρώμης, στον Μεσαίο Λόφο, όποιος πάει στη Ρώμη, αυτή την ονομασία έδωσε στο Μεσαίο Λόφο, που προερχεται αυτη η λεξη απο το ανακτορο στον παλαντινο λοφο της ρωμης στον μεσαιο λοφο οποιος παει στη ρωμη αυτη την ονομασια εδωσε στον μεσαιο λοφο που εκτισε και το πρώτο του περιτυχισμένο κατάλημα, το 1300, και πριν από το 1300 ακόμη πηγαίνουμε, ο Έλληνας Εύανδρος ο Αρκάς ο οποίος καταγόταν από το Παλάντιον με δύο λάμδα της Αρκαδίας για να τιμήσει τον συμπατριώτη του Πάλαντα εγγονό του Πελασγού. Πρέπει όμως να σας πω ότι ο Έβανδρος εθεωρεί το από τους Ρωμαίους σαν ο πρώτος οικιστής της Ρώμης και το παλάντιο τη Αρκαδίας σαν η Μητρόπολη των Ρωμαίων. Και όχι ο Ρέμο και ο Ρόμο, που είναι και αυτά ελληνικά. Έτσι, μπράβο. Και του βίζεξε ηλίκαινα, του έδωσε ηλίκαινα φω. Δεν του βίζεξε μεγάλα φω. Ε, συμβολικό είναι. Ακούστε τώρα. Ο αυτοκράτορα, ο Αντώνιο, ο οποίο από το 138 με 161. Μετά Χριστόν, γι' αυτόν τον λόγο ανεκήριξε το παλάντιον της Αρκαδίας πόλην ελευθέραν, απαλλάσσοντάς τη από κάθε φόρου. Όπως 80 χρόνια νωρίτερα για τον ίδιο λόγο είχε απαλλάξει ο νέρον, ο μεγάλος αυτοκράτορας και όχι ο τρελός όπως λένε. Όλη την Πελοπόννησο την ονόμαζαν Χαΐα και την είχε απαλλάξει από κάθε φορολογία. Εμένα ξέρει μου κάνει τώρα που είπες αυτό με τον Έρωνα ελευθερή εντύπωση που ξέρουμε τώρα τα γράπτα. ποικίλο τρόπο. Τι μάρκετιν είχαν οι μπαγάσιδες τότε και προπαγάνδα εδώ και δύο χιλιάδε και αλλάξανε τον ρούν των πραγμάτων. Ό,τι ήταν θετικό το έκαναν Του, αρνητικό. Άλλαξαν πρόσημο. πρόσημο. Τι προπαγάνδα. Τρομεύ, και εκεί, εκεί βγάζω καπέλο. Μέχρι και τα ρούχα που φοράνε από λευκά. Από λινά που ήταν λινάρι φυτικό ναι. Από λευκό ναι. Το έκαναν μαύρο κι άγραχνο Το παραδέχεσαι αυτό τώρα Δύο χιλιάδες χρόνια τέτοια προπαγάνδα εγώ, Τι προπαγάνδα. στήσιμο παιχνίδι αυτό Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια Ούτε μίδια οτι οτιδήποτε... υπήρχαν Ούτε τίποτα δεν υπήρχε ρε, Πατάξω Έλληνας εξηρής Έσεως θάλασσαν λέει, Θα εξαφανίσω δηλαδή... Το 600 πλήν Ναι Δηλαδή πως έχει στηθεί το έργο το ανθεληνικό πανταχώθεν 2000 χρόνια και πλέον όπως λες εσύ Είναι ασύλληπτο αν κάτσε να το σκεφτείς με το σημερινό τρόπο σκέψης marketing, προμόσιο και λοιπά Την προπαγάνδα αυτή Η προπαγάνδα έγινε διαπυρός και σιδήρου Με πολλά πολλά εκατομμύρια νεκρούς Εννοείται Δεν έγινε έτσι Δεν, ε, δεν επιβάλετε Άλλη... Άλλη φορά θα σας φέρω την εργασία μου Ποιος έκαψε τη Ρώμη. Εκεί θα δείτε τι λένε πέντε ιστορικοί. Αυτό πρέπει να το κάνουμε μια συγκεκριμένη εκπομπή και μόνο, ρε, ε, μόνο. Είναι τρομερό το θέμα. Ένα χειμώνα. Ο μόνο, Ιουλιανός, ο Παραβάτης, ο Νέρον, ο Εγκληματίας, ο Έτσι, δηλαδή κάτσε τώρα. Όσοι ήταν ερωτευμένοι με το αρχαιοελληνικό πνεύμα και επηρεασμένοι ξαφνικά γίνανε Αλοποδίτε και τα λοιπά. Το κατάλαβες τώρα πως ε, έχει λεπτά. μια μέρα το να του αναπτύξω αυτό το θέμα. Μού φάγε <χει> εμένα τρει μήνε αυτό για να το μεταφράσει. Να το φέρει με τα χαρά. Μπα και αλλάξουμε σελίδα ρε παιδί μου. Ε, πρέπει να αλλάξουμε συγγραφέα. Στινά τώρα πώ γίνονται οι μεταβολέ τη λέξη δούμε στην άλλη. Οι φθομολογικέ με εφθογκοφθόνκο πω αλλάζουν. Καθώ και φωνητικά τόσο πολλοί που καθιστούν τις λέξεις αυτές ηχητικά και γραπτά αγνώριστες για μας. Η λέξη Ναύκληρος που οι Λατίνοι την πρόφεραν κλέρου, κατέληξε Νοκλέρ no στα Γαλλικά, Νοκιέρο no στα Ιταλικά. Ο μεγάλος λωσολόγος Χατζηδάκης, άκουμο αρενα να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο, πήγαν δύο Γερμανοί στην Κρήτη. Εποχή θα αναφέρει για να αστιάζουμε. Για το Χατζηδάκη, τον μεγάλο γλωσσολόγο μας. Μάλιστα. Πήγαν σε μια περιοχή που είχαν διαβάσει να δούνε τα αρχαία και βλέπουν ένα τσομπανόπουλο 17 χρονών και του κάναν την ερώτηση στα αρχαία ελληνικά μήπως γιγνώσκη που είναι αρχές και του είπε Όλη η Κρήτη είναι αρχαία λέει <Ρι> Μόνο εδώ ήρθατε Όλη η Κρήτη. Κάτι το ρετήσαν μετά και του λένε ποιος είναι ο πατέρας Πήγαν βρήκαν τον πατέρα του Και του λέει αμέσως το παιδί σου να παρατήσει Το βοσκό και να πάει να σπουδάσει Το παιδί σου θα γίνει μεγάλος Οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ε, Το πιάσανε Το πιάσανε το πνεύμα του το σπινθυροβόλο ναι. Και έγινε ο καλύτερο Γλωσσολόγος της νεοτέρας Ελλάδος Ο Δηλαδή, Λέχνει τα 17 του, έβωσε ναι. και Κουράδια. Τα πρόβατα έτσι τα λένε στην Κρήτη. Κουράδια, Κουράδια, ναι, το ξέρω. Ε, το λοιπόν, ξέρω. ξέρω, άμα δεν τα ξέρω, θα ήμουν εδώ, θα ήμουν αλλού. Α, μπράβο. Και όπως βλέπεις, είμαι εδώ μάχημος. Και τι λέει τώρα ο Χατζηδάκης. Την γλώσσαν σφοδρά διάφορον κατέστησαν. Μας άλλαξαν πολύ, λέει, τη γλώσσα μας. Σφοδρά διάφορων. Μία σύντομη εξήγηση του φαινομένου είναι ότι ο διαφορετικός τρόπος απόδοσης των ήχων εξαρτάται από την στοματική κοιλότητα, ε, πώς ανοίγουμε το στόμα και πώς πάλουν οι φωνητικές χορδές μας, τον τρόπο της αναπνοής, αλλά σε μεγάλο μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτό είναι το μυστικό. Εδώ στην Μεσόγειο επειδή έχουμε ήπιο χειμώνα έχουμε εννέα μήνες το χρόνο καλό καιρό τουλάχιστον το στόμα είναι ανοιχτό μιλάμε δεν παγώνει Έση. και λέμε πολλά φωνή εντά τα οποία που... θέλουνε και αυτά να αλλάξουνε δίνουν όγκο στη λέξη Έτσι. διότι θα κάνω τώρα και την αποκάλυψη τα φωνήεντα τα είχαμε μόνο εμείς και τα φωνήεντα δηλώνουν την ποιότητα και την ποσότητα της ενία λέ... της λέξη. ενίας, της της λέξης. ενίας λέξος, Επάνω στους βόρειους λαούς. Εφτά που... σύμφωνα και μισόφωνηεν. Δεν μπορούν, διότι με κλειστό στόμα... Κρυώνει το... Ε, παγόναν, Ήσοφάγος, με ναι. κλειστό στόμα ήθελαν να εκφράσουν και βλέπεις τώρα ουγγρικές λέξεις τέσσερα σύμφωνα ή πολωνικές. Ε ναι ναι, ναι. Ζου, ζου, ζου, ενώ ναι. η ελληνική είχε τα μακρά και τα βραχαία ήξερε πως θα δώσει περισσότερη έμφαση είχε και μουσικότητα, είχε δονήσεις είχε συμβολισμούς και το τηρούν ακόμα είναι ορισμένα χωριά και εδώ στην Ελλάδα επίσης στην Ιταλία στην Καλαβρία στον Καλίτσανό όποιος βρεθεί εκεί είναι... όταν λες Ιταλία λες κάτω Ιταλία Ο... ναι. Έτσι. είναι έξω από το Ρίγιο από το Ρέζο Καλάμπρια Κάθε 15 του Αυγούστου γίνεται ένα πανηγύριο εκεί ελληνικό με ελληνικέ σημαίε μόνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και, και στο Έλτσε τη Ισπανία. Είναι Ναπολιτάνοι ε, ε, ε, ε, γιατί τραγουδάνε φωνητικά, είναι μελωδική η γλώσσα του. και οι καντάδες που λένε είναι ναι. στο πρόσφατο παρελθόν. Γιατί είναι το <laughs> έτσι. Έτσι όπου του επέτρεπε. Τα ίδια κάνουν και στο Έλτσε που λέγεται Ηλίκη. Στην ναι. Ισπανία αδερφέ Ελευθερία Τώρα θα τα πούμε Και με αρχαιολογικές εντυμασίες μια φορά το χρόνο και κάνουν τελετές Εδώ άμα πούμε. κάνει κανείς τίποτα τον παίρνουν στο κατόπι τα θελληνικά σκουλίκια Αυτό το κλίμα επηρεάζει το άνοιγμα και την αναπνοή Γι' αυτό και οι λέξεις είναι τραχές και δεν είναι μελωδικές Οι μεσογειακές γλώσσες θεωρήθηκαν πάντοτε ως ο θρίαμβος των φωνιέντων έτσι οι κύριοι που λένε ότι το φοινικό αλφάβητο είναι να τους πούμε ότι δεν είχαν έντα, είχαν μόνο σύμφωνα <κυρίζει> ποιος πήρε από ποιον ας διαβάσουν όμοιρο να, να δουν τον παλαμύδι <χαι> έπρεπε να νοήσεις εσύ τι συμβαίνει όπως τα τουρκικά ναι. Ή πισαρσενικιά γάτα ή θηλυκιά γάτα ή μία γάτα ή πολλές γάτες είναι η αρσενική γατα η θηλυκια γατα λέξη πολλες γατες ειναι πρέπει να αντιληφθείς περίτευση πρόκειται Αν Ας το κάνουμε ώρες επομπές απ' η... στη δίνη κάθε βράδυ Η ελληνική γλώσσα τραγούδισε φίλοι μου τραγούδησε με τα έντα. Γι' αυτό και η φωνή μας λέγεται η φωνή λέγεται αυδί ονομάζεται αρχαϊκά, γεννιέται από το ρήμα Αίδο, άδο, τραγουδό. Εξού και η λέξη σημερινή έμεινα, δεν λέει, άναβδος. Διασώζονται. Όλα. Διασώζονται. Όλα, αγαπητοί φίλοι. Για σου δηλαδή τι αγώριμο. έμεινε, άνεφαυδής, άφωνος. Άφωνος, έτσι, έτσι. Οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είναι απαγορευτικές. Και όσο πιο βόρεια πηγαίνουμε αν θα πάνε στη Φιλανδία η μεγαλύτερη λέξη τους είναι η οι ακόμα και κοκκαλιοκιά, σαν τους Ιαπωνέζους. Οι Φιλανδοί. Είχα εδώ έναν πολύ γνωστό μου Φιλανδό, παντρεύτηκε Ελληνίδα και ξέρω. Δεν μπορούν, μου... Πήγε η γυναίκα του στο Όσλο και τη δεύτερη μέρα που πήγε έπαθε ψήξη τα μάτια της, παγώσαν τα μάτια της. Μέσα, κοκαλώσαν τα μάτια, έτρεχε στο νοσοκομείο. <laughs> Πού να πάμε εδώ, είμαστε το καλύτερο μέρος, του πλανήτη τώρα, με τα κοπρόσχυλα. Εδώ, δεν πάμε πουθενά. Επίσης να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η λέξη βαλανίων. Δηλαδή το λουτρό, στα αρχαία ελληνικά, ήταν το βαλανίο. Ουδέ εσβαλανίων ήρθε λουσόμενο, λέει ο Αριστοφάνη, κάποιον. Το κορόιδε ότι δεν πλαινότανε, ήταν mm. βρωμιάρη. Οι Λατίνοι το, το πρόφεραν μπαλένιουμ. Οι Ιταλοί μπάνιο, μπέιν οι Γάλλοι, μπάθι οι Άγγλοι, μπάτι οι Γερμανοί. Όσο πάνε και το κόβανε, αλλά οι mm, mm. Αυτοί. η ρίζα είναι αυτή. Η ρίζα είναι αυτή. Όταν Τέλεια. πήγε μια <coughs> πριγκυποπούλα βυζαντινή έξω στη Γερμανία και παντρεύτηκε έναν βάρβαρο γερμανόθωνα είχε πάρει 200 μαζί της και σχεδίασε να κάνουν ανάκτορα. Και της είχε πει ο άλλος ξετρελάθηκε. Ναι. Και λέει κάνε ό,τι θέλεις. Και όταν μέσα έβαλε και μπανιέρες να κάνουν μπάνια, ναι. αυτό δεν θα τα κάνουμε. Λέει θα πλένε σε κάθε μέρα. Oh. Γιατί λέει αρρωστος είμαι. <laughs> <laughs> Τι έχουμε πάθει. Χαιρετισμού στη φιλενάδα μας στη θεάτρια, οποία σήμερα είναι κάπου αλλού. Και λέει: Νοερά μου, στείλει ένα μήνυμα. Εμένα είμαι μαζί σα. Δεν μα ακούει, θα μα ακούσει σε κάποια επανάληψη. Φιλενάδε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνουν την παρουσία του και εν τη απουσία του λένε. Δικαιολογούν την απουσία του. Ναι, σου λέει: Δεν θα με δει στο τσάτ και θα με βρει ε, την άλλη τρίπα. Αύριο μεθαύριο. Αυτό θα πει η Αλμπετοδεκάτε, αγαπητή φίλη. Λοιπόν, λέγε, Οι πρόγραμμοι μα δεν είχαν αφήσει τίποτα που να μην το ερευνήσουν και να μην το ψάξουν. Οι συγγραφεί είχαν μελετήσει και αυτό το φαινόμενο. Στην ποιητική του μέσα μας αναφέρει πολλά ο Αριστοτέλης. Ο Διογέννη Ολαέρτιος, χάρη στον οποίο έχουμε τους βίους των φιλοσόφων, γράφει «Οι λέξεις δεν έχουν την αρχή τους σε από πριν συμφωνία, αλλά στον αέρα που οι άνθρωποι βγάζουν από το στόμα τους» ανάλογα με την φύση τους και με τον χαρακτήρα του κάθε λαού. Τον αέρα εκπέμπειν στελόμενον υφικάστων των παθών. Η δέ προφορά ορίζεται από τους ιδιαίτερους ψυχικούς ερεθισμούς και από τις τοπικές διαφορές εκάστου λαού. Ο Πλούταρχος στο έργο του Περίησιδος και ο Σύριδος ασχολείται πολύ πολύ με αυτό το θέμα. Και τι λέει, λέει ότι η γλώσσα η ελληνική είναι πολύ υπερτέρα της λατινικής διότι η λατινική αντιγράφει και κακό αντιγράφει την, την ελληνική και να ξέρουμε ότι είχε διοριστεί ο Πλούταρχος από τους Ρωμαίους Ανώτατο άρχον εδώ για την περιοχή Μάλιστα. από τους Ρωμαίους, τέτοια εκτίμηση είχε. Ο Πλάτων στον Κρατήλο... Που, είναι, που θεωρείται η πρώτη ετυμολογική πραγματία παγκόσμια. Σε αυτή ο Σοκράτης εξηγεί, χάρη νεφωνίας προσθέτουν ή και αφαιρούν γράμματα, τα παραμορφώνουν για να τα ομορφύνουν, έτσι αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ο μισθαγωγός πλούταρχος για αυτό το θέμα γράφει, οι πρόγονοι μας, πολλοχοί καταθάλαταν πλανόμενοι, γλώταν την ελληνική επέβαλαν, ευρύπιούνται στο εμπόριο. Οι πρόγονοι μας, με πολλά θαλάσσια ταξίδια, περιπλανόμενοι, επέβαλαν την ελληνική γλώσσα, πώς, ευρύπιούνται στο εμπόριο Και ανέπτυξαν το εμπόριο, διότι οι που λέμε γύρω-γύρω στη Μεσόγειο-Βόρειο Αφρική, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν η διεθνή γλώσσα τότε Ήταν εμπορία yes. Και λέμε την εποχή που μας αναφέρει Επειδή η εποχή του μεγάλου Αλεξάνδρου Όποιος δεν γνώριζε ελληνικά λοιπόν, Μπορεί να συναλλαχθεί Δεν μπορεί και να έχει συναλλαγές Ούτε να θεωρείται ότι μπορεί να μετέχει Σε μια οργανωμένη κοινωνία Όπως έτσι Για. επευλήθησαν τα αγγλικά σήμερα Που έγιναν διεθνή γλώσσα εμπορίου Και μετα, Άντε, μετα... Όλα τα έγραφα αυτή Αυτά είναι αγγλικά δηλαδή, Κάναν ακριβώ το ίδιο. Γι' αυτό τους χαρακτήριζαν όμω οι Έλληνες ελληνόφωνους, αυτοί που μιλούσαν ελληνικά ή ελληνίζοντες, αυτούς που είχαν και ρούχα ελληνικά και τρόπους ελληνικούς λεπτούς. Τον τρόπο λεπτός. των ελληνικών, ναι. ελληνίζοντες. Ελληνίζοντες. Αλλά Έλληνες δεν ήσαν. Δεν ναι. το τονίζει επανειλημμένος. Σου λέει Γιατί μπορεί για... να παρομοιάζεις ναι. τον τρόπο για σου με τον ελληνικό, αυτή... αλλά δεν είσαι. Για να πάρω να γίνω ηθαγενής Έλλην πρέπει να συντρέχουν τέσσερις λόγοι βασικοί. Το όμεμον, να έχει το ίδιο αίμα, το ομόγλωσσον, την ίδια γλώσσα, το ομόδοξον, να έχεις τα ίδια ήθη και έθιμα, έθιμα. και συνήθειε και το ομόθρησκον. Τους ίδιους θεούς. Τους Αν, ίδιους το ομόθρισκόν. Ναι. Εάν τα έχεις αυτά, άμα έχεις το σ, αίμα, τη γλώσσα, το συζητάμε. Ναι. Είσαι... Αν, ναι, έχεις μόνο την α, γλώσσα, τη φωνή, Είσαι ελληνόφων. Έτσι. Και αν είσαι έχει τη φωνή Αλλά προσποιείσαι και τον ελληνικό τρόπο ζωής Έχεις και το ομόδοξον Αλλά όμεμον Και ομόθρησκον γιο Είδε, τώρα Είσαι ύποπτος είδε τώρα Με, είσαι τώρα με δύο, τις δύο τελευταίες παρατηρήσεις ε, Υπονοείς Αυτά που συμβαίνουν σήμερα ε, πάντοτε. Μιλάνε ελληνικά ε, Δίνονται ελληνικά ή κινούνται, αλλά θένα να πει ότι δεν είναι, ε. Ναι. Μάλιστα. Είχα πάει μπει πριν μερικού μήνε στο μοναστηράκι στον ηλεκτρικό ναι. και καθόταν μια χοντρή μαύρη, μαύρη, και απέναντί της καθόταν μια βουλγάρα και πιάσαν την κουβέντα στα αγγλικά. Μέχρι να έρθει το τρένο. Όχι, μέσα στο τρένο. Εγώ καθόρισα εκεί, στο, στο κουπέ. Νόμιζα στο αφόρι. Μάλιστα. Και... Και η Μαύρη είχε πιο πολλά χρόνια εδώ και έβριζε την Ελλάδα και του Έλληνε. Αγγλική. Ναι. Μα αυτό έχουμε και... καταφέρει. Του έχουμε λέω, εδώ στο κεφάλι ναι. και μα βρίσκουν και από πάνω. Και γυρίζω και σα λέω: Αν δεν σα αρέσει, σήκω να πάρει την πατρίδα. Και εσύ και οι άλλοι. Ναι. Δεν τρέπεσαι, ήρθε εδώ, σε κάλεσε κανένα. Ναι. Έφαγε σε... το φαγητό μα το νερό μα. Σε σε μάθαμε Έχεις και λογαριασμό στην τράπεζα και βρίζεις Έχει βρει και δουλίτσα ναι. Εγώ λέει Έλληνα Εσύ Έλληνα λέω ναι. Τα παπούτσια μου είναι Έλληνες Εσύ δεν είσαι Τα παπούτσια σου Κοίτα τι θα βάλω τώρα Πρέπει να βάλω ένα τραγούδι Έχω μια υποχρεώση Μεγάλη, ελευθερία μου, επιτρέψε μου δύο λεπτά Special a fie romano Falling all around Time I was on my way Thanks to you I'm much obliged For such a pleasant stay But now it's time for me to go Ζέπελιν Ραμπλόν, εδώ, albedo14.com και απαντάω εμέσω σε ένα φίλο που κάτι είπε πριν στο τσάτ σε σχέση με τα θέματα και ακούμε λέει διαμαντάρα και ροκές και επί τη διευκρινίζω ότι, αγαπητοί φίλοι, η παρέμβασή μου εμένα στα πράγματα περί των ερευνητών, περί των ελληνικών θεμάτων, όπως ακούτε τώρα, από Αλμπέντο και λοιπά, το 1988 ήτανε αυτό. Και αντιλήφθηκα, ασχετά αν το ξέρω ή όχι, εν της πράγμασης ότι η συνταγή πέτυχε, διότι αν κάτσει τώρα ο Χίδια Μαντάρας κάπου και μιλάει για πλάτωνα, για έτσι, για γλώσσα και λοιπά, θα είναι ένα άτομο, δύο, τρία. Έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση. Διαφορετική για να βγει το έργο έξω. Η παρέμβαση ήταν Γι' αυτό γινόταν παζουλισμός Στο τσορμογκρούβια από τη φίλη Και ακόμα γίνεται Ότι θα λέμε αυτά τα θέματα Με ροκές Και με καλές μουσικές Διότι και αυτοί όλοι οι παλιοί Ροκ ήτανε Με την έννοια ότι ροκ θα πει Σκέπτομαι και πράττω Διαφορετικά Λοιπόν αυτή ήταν η παρέμβαση Με εμένα στα πράγματα άλλο τίποτα δεν έχω προσφέρει και το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι οι άτομα, όπω α πούμε τώρα εδώ είναι ο συνομιλητή, έπρεπε κάπω να βγουν μπροστά. Εγώ λοιπόν με τα κονέ που είχα στα μίντια, δημιουργούσα καταστάσει και λέω: Θε ένα θέμα δυνατό, ναι. Στήσε αυτό το θέμα και θα έρθει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε, και γινόταν πανικό. Και γράφανε 30 και 40%, τα 100, δηλαδή κάτι εκατομμύρια ακροατέ, και εξελίχθηκε αυτό το έργο. Έγινε πύλες του ανεξήγητου Ισιώσαν όλοι λόγω φαγομάρα Τα έχουμε πει μην τρώμε χρόνο τώρα Από το δάσκαλο Αλλά ο Αλμπέντο είναι εδώ Ενωμένος δυνατός Όπως έλεγαν και τα σλόγγαν Των κόπρος στο πρόσφατο παρελθόν Δάσκαλες συνεχίζεις Παρόμοιες αλλοιώσεις Δεν έχουν υποστεί λέξεις μας Μόνο που άλλαξαν λαούς Έπαθαν και ελληνικές λέξεις διότι η γλώσσα, πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μα, είναι ένας ζωντανό οργανισμός και εξελίσσεται. Χρονικά εξελισσόμενος ο άνθρωπος, εξελίσσεται και η γλώσσα. Αλλά δεν την καταβαραθρώνουμε, δεν την αποποιούμαστε. Εν θα ήσαν Ελληνίδε πόλει, λέει, τα τοπονύμια παρεμένουν μέχρι σήμερα. Εδώ θα δείτε τώρα τι γίνεται. Στη, στην περίπτωση αυτή οι αλλαγές είναι προσβάσιμες, εξόθαλμες και πιο κατανοητές. Τις καλύτερες και πιο ακριβείς μαρτυρίες μας τις δίνουν οι παλαιοί και οι, νέ, οι πιο νέοι χάρτες. Εκεί κάνουμε τη σύγκριση. Μοντρέι είναι το μοναστήριο. Γιάλτα που έγινε μεγάλη διάσκεψη. Ο Αιγιαλός. Αγκτ η αγάθη. Αμπούρας το εμπορίον Αρ ή αρελάτη Η αρελατι η Νεάπολη Νάπολη στην Ιταλία Να πουλ στην Γαλλία Να μπέλ στην νησία Να μπλούς στην Παλαιστίνη Να μπλούς, μπράβο Τι μου θύμισες τώρα, ξέρεις, μου φλασάρω Όταν πέθανε ο Παιδί είπες τη λέξη Παλαιστίνη δάσκαλε Όταν πέθανε ο Αραφάτ. Ο Γιασέρα Αραφάτ αυτό που θυμάμαι πολύ καλά και μπορούν να μπουν οι φίλοι όπου θέλουν να το βρουν είναι το εξή. Το σημείο που τον θάψανε, ξέρεις πώς λέγεται, Χούς Γιουνάνι. Στην Παλαιστίνη, γειτονιά τι είναι δεν ξέρω, το σημείο που εταφεί Α. λέγεται Χούς Γιουνάνι. Ελληνικό χώμα. Και καλησπαιρίζουμε την Κελαιοπατρή στο μα chat ή... διότι σου μίλησε και στο τηλέφωνο σου ήθεσε κάτι ερωτήσεις. Τελείωσε το μπάνιο τη τώρα ξέρει εκεί στο Αίγιο στα Σελιανίτηκα. Πήγαιγαν εντούς, κρακ και σκάσε μύτη, Τώρα δέκα και αλλά μα άκουγε από το κινητό. Καλησπέρα στο Αίγιο. Λοιπόν, λέγε. Η ονοματολογία και η ετοιμολογία είναι απαραίτητε να είναι κατανοητές διότι συμπληρώνουν την επιστήμη της ιστορίας, γιατί προσδιορίζουν τους πληθυσμούς που πέρασαν και έζησαν στις διάφορες περιοχές, μελετώντας γλωσσολογικά τα τοπονύμια. Ο κάθε λαός έχει δικούς του φωνητικούς κανόνες, που διέπονται από αυτά τα οποία σας έχω πει μέχρι τώρα. Όμως οι τόσες απίθανες αλλοιώσεις των λεξιλογίων που συχνά συνοδεύονται και από μεταπτώσεις της αρχικής έννοια είναι σχεδόν απίστευτες. Παράδειγμα για τα ελληνικά τώρα. Όργιο και όργια στην αρχαία ελληνική ήταν οι ιερές τελετές. Τα μυστήρια ήταν όργια, οργιαστικά, ήταν βαθιά μυστήρια. Σήμερα τι λέμε όργιο, για να μας πλήξουν, τι κάνουν, Το... την ιερή λέξη των μυστηρίων των αρχαίων, την έκαναν τι, οργιάζει αυτός, αυτός ναι. είναι παλιάνθρωπος, κάνει αυτό, ναι, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Από ιερή λέξη την κατέστησαν ποταπή, ναι, ναι, ναι. Και ήταν λέει σε όργιο, πήγε με δύο γυναίκες, με τρεις άντρε και τέτοια, όργιάζουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ρωμαϊκά όργια. Ναι. Το, ένα άλλο παράδειγμα τώρα, ένα κλασικό παράδειγμα είναι επίσης το γαλλικό ρήμα «τραβελέρ», «εργάζομαι», η οποία δημιούργησε πάρα πολλά παράγωγα. Μέχρι το 16ο αιώνα είχε την έννοια «του υποφέρο», γιατί προέρχεται από τη λατινική λέξη «τρυπάλιουμ», που είναι τρεις λέξεις, δύο λέξεις ελληνικές, από το τρία και το πάλο που είναι το παλούκι που λέμε. Τρυπάλιουμ. Και εκεί ήταν το τρυπάλιουμ το βασανιστήριο των τριών πασάλων. Τον, ε, τον ανακρινόμενο τον σε τρει πασάλου. Τρε επαλού, λένε οι Γάλλοι. Τρε, Τρυς, πα, τρε παλού. Ναι, Τρει ε, και Πάσαλος. Εδώ είναι αξιοπρόσεχτο ότι η εργασία παρομοιάζεται με βασανιστήριο και όχι με την παραγωγή έργου. Όπως στην ελληνική, στην ιταλική τραβαλιάρ εξακολουθεί και σήμερα να σημαίνει το βασανίζω. Στα ισπανικά σημαίνει εργάζομαι, ενώ το αγγλικό τραβάει είναι ο μόχθος, η η του, το και του. Τι, τι κακοποίησε έχει υποστεί η λέξη. Από το μαρτύριο του τριπάλιου γεννήθηκε και η αγγλική travel, ταξίδι. Γιατί με την έννοια του ότι όταν ταξιδεύω καταπονούμε. Πράγματι τον 14ο και 15ο αιώνα όποιος ήθελε να ταξιδέψει ή με την άμαξα ή με το πλοίο. Ε, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα Τι τότε. Ήταν πιο εύκολο. Ήταν βασανιστήριο. Και το τραβάει που λένε γαλλικά οι, ναι, οι το... Γάλλοι την εργασία τραβάει είναι από το τραβιέμε. Όχι από εδώ είναι Έτσι μπράβο Διότι θεωρούσαν όπως είπαμε τα ταξίδια Και ήταν και πολύ επικίνδυνα και λοιπά. Αρρώστιες στο δρόμο Κλοπές Το ρήμα πύρο σημαίνει διαπερνώ Με ειότα πύρο Προ, Προσέξτε τώρα τι έχουμε εδώ Προέρχεται Το πύρο δημιουργεί τον πόρο ο πόρος είναι κάτι που μπορούμε να περάσουμε και λέμε αυτός είναι εύπορος περνάει εύκολα καλά. ο άλλο είναι άπορος δεν έχει πόρους δεν μπορεί να περάσει δεν περνάει τη βγάζει στενά χώρα ναι. διασώζονται οι λέξει. εξού και πορεία και πόρο τώρα στο νησί δεις... και μόριο και πέρασμα και τα λοιπά Πες τα. τώρα θα το δεις τι σήμαινε ότι πάω κάπου, διασχίζω και περνάω ή κάτι, ένα ποτάμι ή μία θάλασσα και φτάνω εκεί που θέλω απέναντι. Τη λέξη, αυτή την πήραν οι Λατίνοι και την έπ, έ, έκαναν τη λέξη portus. Αεροπόρτο, ε, λέμε airport, πολύ ωραία, αγγλικά είναι. Πόρτο το λιμάνι ναι. κλπ. Και το λιμάνι του Πυραιός, τον καιρό που ακόμα το Αλίπεδον... Ω, αυτό αγόρι οδός, μου, Όπως κατεβαίνει το ηλεκτρικός, και τερματιζή... πριν πάμε αριστερά μας, λέγεται οδός Αλίπεδου. Έξω από τη Μάντρα ένα στενάκι ε. μικρό. Γιατί το λένε Αλίπεδον, πες γιατί το. εκεί το πεδίο ναλός, ήταν θάλασσα, ρεχιά θάλασσα. Έτσι εκεί πήγαιναν και έπρεπε να πάρουν κάποιον βαρκάρι για να του περάσει να λίγο πιο να κάνει το πέρασμα να ήταν ο περιοτής ο περιοτής και πού πήγαιναν πέρας απέναντι το πέρας έγινε ο πειρεά. έτσι ναι αλλά από εκεί έχουμε και την πόρτα και το παράθυρο παρά την θύραν είναι ε? έτσι αυτό που είναι παρά την θύραν έτσι η πόρτα που λέμε <και> έτσι λοιπόν ο Πειραίας δεν είναι οποιοδήποτε λιμάνι είναι κατεξοχήν το λιμάνι από το οποίο πέρασμα που μέσα από την ετυμολογική του ρίζα το όνομά του και τα λιμάνια όλου του κόσμου πήραν το όνομά του επίσης Έχουμε αμήτρητα παράγωγα, πόρτερ, πορτάρε, πόρτιερ, πόρτε, πόρτα, πουέρτα, πόρταλ, πόρταλ, λέμε τώρα στα κομπιούτερ, ίσον πέρασμα, πόρτιερ, ο θυρωρός, πόρσεων άρθηκας, πορτήκε, ιστοά, της ίδιας οικογένεια. Είναι και το σπόρτ, που λέμε τα σπόρτ. Από τα αρχικά, σεντέ πορτέ, Δηλαδή εκφέρομαι, διασκεδάζω, ξεδίνω και το ταξίδι των ελληνικών λέξεων γίνεται συναρπακτική περιπέτεια καθώς η γλώσσα περνώντας από τον έναν λαό στον άλλον, από τη μια γενιά στην άλλη, από σταθμό σε σταθμό και από λιμάνι σε λιμάνι υφίσταται σταδιακές αλλαγές και ως προς την σημαντική των λέξεων. Άλλο ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι η λέξη πυρός με δύο όρο από το πυρ. πυρσός που σημαίνει κοκκινοπό λογοτό στο χρώμα. Η λατινική απεκάλεσε το ονόμασε μπύρου με δύο Τον μανδύα που είχε χρώμα πορφυρό. Ο πυρός μανδύα έγινε μπύρουμ αντέλουμ. Είναι ο χιτώνας που έψαχνε να βρει ο, ο Παύλος στην Τροία μετά από δεκα χρόνια. Στα Ιταλικά κατέληξε να γίνεται σμπύρο που προσδιορίζει τον αστυνο, το, το αστυνομικό κλητήρα και μάλιστα τον μυστικό αστυνομικό και το έλεγαν στα Δεπτάνησα «Μη του μιλάς αυτός είναι σμπύρος» από πού έρχεται, από το πύρος ο οποίος εκείνη την εποχή έφερε κόκκινη στολή γι' αυτό. Οι Γάλλοι ονόμως Μπερέ τον μανδία με κουκούλα. Ανεξαρτήτως ρώματος τελικά έφτασε να δηλώνει μόνο το κάλυμα της, φυλα... της κεφαλής του Μπερέ. Του Μπερέ. το Μπερέ. Και λένε και οι Ιταλοί Μπερέ το Ρώσο η Γκαρδιμπαρλίνη. Mm. Το γνωστό μας Μπερέ αργότερα δημιούργησε και την Μπαρέτα την διακοσμητική περώνη των κομμώσεων. Τρουβέρ στα γαλλικά, τροβάρ Ιταλικά και ισπανικά, τροβάρ σημαίνει ευρίσκω, αρχικά σήμαινε επινοώ, βρίσκω, τρόπους συνθέσεως μουσικής από το ελληνικό τρόπος που έγινε λατινικά τρόπους. Τρουμπαντούρ ή τροβατόρ είναι αυτός που επινοεί τρόπους συνθέσεως και πλοκής των στίχων. Το γνωστό αντιδάνειο τροβαδούρος ή οι τροβαδούροι του Μεσαίωνα που γύριζαν και ήτανε, α, σχεδίαζαν μόνοι τους τραγούδια και τραγουδούσαν περιφερόμενοι. Όπως και ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι μας έκανε το τροβατόρε, το τροβαδούρος. Άλλη μια σημαντική λέξη, πολύ χαρακτηριστική είναι νεκρομαντία. Οι Λατίνοι την πήραν όπω ήταν, τι να έκαναν, νεκρομαντία, νεκρομαντία και αργότερα νιγρομαντία από την οποία προέκυψε το νίγκερ νίγκρις δηλαδή μέλας μαύρος, Νίγρα, τάρταρα Εξού και νέγρο Ακριβώς Οι νέγροι Είναι τα μαύρα πένθιμα τάρταρα Εδώ θα σου πω το έξι ελευθερία Υπάρχει το νεγκρέντο, αυτό που είναι σκοτεινό και το αλμπέντο που είναι το φωτεινό. φωτεινό Έτσι μπράβο Κατά 33,4% Α είσαι προχώ. ευχαριστώ πάρα πολύ Για να ευλογάμε τα γένια μα. Ε, Δεν το βάλαμε τον τίτλο αγαπητοί φίλοι Δεν τον επιλέξαμε Καθόλου τυχαία Είχε νίκρα τάρταρα Πολλούς λόγους για να γίνει αλμπέντο Το 14 υποδηλεί απλά Τη χρονολογία έναρξης Από αυτή τη λατινική εκφορά Έχουμε νουάρ στα γαλλικά Νέρο στα Ιταλικά και στα Ισπανικά, νέγρο ο μαύρος, ο κοινό ο νέγρος. Το επίσημο ετυμολογικό λεξικό της λατινικής, το εμούλτ μελι, δηλώνει κατηγορηματικά στην εισαγωγή του. Το λατινικό λεξιλόγιο είναι μετάφραση του αντίστοιχου ελληνικού. Σε κάθε χρονική πορεία της ιστορίας διακρίνονται στη λατινική νέε εις προερχόμενε από την ελληνική γλώσσα. Η, η απαρχή των Ισρώων χάνεται στα βάθη της προϊστορίας τότε που οι Έλληνες πλημμύριζαν διαλεκτικά με ποικιλία τις φτωχέ γλωσσογειτονιές της Εσπερίας και της Ανατολής ήτη του γνωστού και του αγνώστου κόσμου. Οι Λατίνοι ασφαλώς και το γνώριζαν ήδη από τον πρώτο μετά χριστό αιώνα ο Λατίνο ρητοροδιδάσκαλο Κάντιανο στο έργο Ιστιντούτο Ορατόρια απλά γράφει «Εολικα ρατσιώνε σέρμο νόστερ Η γλώσσα μα είναι ομοιοτάτη με την προ την αιωλική διάλεκτο την ελληνική. Situazioni. Quei momenti fra di noi. distacchi e i ritorni. Da capirci niente po. Ta come vedi.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 Λοιπόν, bon, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, συζητάμε το Λευθέρι όταν είμαστε εκτός αέρα. Αύριο να επενθυμίσω 8 η ώρα εδώ, αγνωστοί επισκέπτε. το έθιμο, δεν το ξεχνάμε και καλεσμένος θα αλλάξουμε σελίδα αύριο, ο Θανάσης ο Βεμπός. την άλλη Κυριακή 11 του μήνα, ε, πόσο έχει ο μήνας, 11, ναι. Το πρωί έχουμε πει θα τα πούμε με στη βδομάδα βεβαίως σημειώστε τα τηλέφωνα τα έχετε αυτά από Δευτέρα θα το συντονίσουμε με τη φίλη μας στην Πέτη τη σεριοπούλου θα πάμε επάνω στην Πνίκα να κάνουμε ένα ωραίο περίπατο εκεί και συνοήθηκα εγώ τώρα εδώ με το λευτερι την παραπάνω Κυριακή σήμερα 15 δηλαδή θα κάνουμε πάλι ένα περίπατο στην Αθήνα αλλά θα είναι μέσα στην αρχαία αγορά στο άταλου Ναός υφέ του Παύλα Θησίων, όπου εκεί θα μας κάνει μια κουβέντα δική του ο Διαμαντάρας και θα κάνουμε τέτοια πραγματάκια γιατί οι εκδρομέ τώρα είναι λίγο επικίνδυνε. για όλους και όπως είπα και προχτές προτιμώ εγώ το κόστος μιας εκδρομή να κάνουμε τον αμπερίπατο να ξεστραβωνόμαστε γιατί περπατάμε και δίπλα δεν ξέρουμε τι παίζει και... Τα λεφτά του κόστους μιας εκδρομή καλύτερα να τα δίνετε αυτοί που μπορούν, θέλουν ή ενδιαφέρονται σε κάποια βιβλία του τους τα οποία μένουν και όλα και έτσι είναι πιο χρήσιμο το όλον θέμα. Λοιπόν, Λευθέρι μου, Πάμε. προχωράμε. <κυρίζει> Ένας άλλος πολύ καλός μάρτυρας σε αυτά τα οποία λέμε είναι ο τυραννίων ο νεότερος ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε στη Ρώμη αρχικά σαν εχμάλωτος στην οικία του Κικερώνα, του μεγάλου αυτού δικηγόρου Ρήτορα και Ελληνιστή, και κατόπιν θαύμασε το πνεύμα του και τον έκανε απελεύθερο, τον ελευθέρωσε. Έγραψε εκείνος περί παροδίας και περί των μερών του λόγου, Έγραψε επίσης και περί της ρωμαϊκής διαλέκτου ότι εστίν εκ τη ελληνικής. Τα ευρωπαϊκά ετυμολογικά λεξικά προσθέτουν αναλυτικούς πίνακες των διαφόρων προσυνθετικών, πρεφίξες, καθώς για την διαμόρφωση του λεξιλογίου καθίστανται είναι απαραίτητα, διότι με τις προσθέσεις Πλουτίζει η γλώσσα πάρα πάρα πολύ δημιουργούνται έννοιες πολύ λεπτές που η μία με την άλλη μπορεί να φαίνονται σαν συνώνυμες αλλά έχουν διαφορετικό χρώμα και χρειά στην απόδοση την νοητική. <coughs> Από τις δυτικέ γλώσσες απουσιάζει η μεγάλη ποικιλία των προθέσεων και συνδέσμων και αυτές που έχουν και χρησιμοποιούν τι λιγές είναι Αντιγραφή ελληνική 100%, 100. Λέω αν, αντί, σούπερ, είναι το υπέρ, Sub αμφί, υπέρ, χεμί και λοιπά. Ενώ άλλα χρειάζονται ανάλυση Όπως το ad είναι το βιωτικό εντε που μας δείχνει πορεία, διεύθυνση Ενώ το αμπ είναι από ή από Στερητική σημασία. Ένα, μο, ένα μόνο παράδειγμα στα γαλλικά. Αδεέκ είναι ο τυφλός. Εκ του άμπ ο κουλής. Δηλαδή από με στεριτική σημασία και όκος που είναι ο οφθαλμός. Στην Ιταλία τους οφθαλμίατρους τους λένε ο κουλίστα. Από το που είναι ο οφθαλμός. Στην αρχή ελληνική μια και συμπληρω... Μια συμπληρωσή και μια παρατήρηση εδώ του φίλου μας το εδώ Δωάκρου λέει ότι ο Κωνσταντίνος, ο εξοικονόμων, έλεγε ότι και η Σλαβική προέρχεται από την Εολοδορική. Έχει πολλά στοιχεία. Μάλιστα. Έχει πολλά στοιχεία. Δεν προέρχεται, ναι. αλλά έχει πολλά Προσμίξεις στοιχεία. μέσα πολλέ. ναι ιδιωτικά κάποτε όλοι αυτοί ήτανε υπό των Βυζαντινών και Τους δώσαμε και τη θρησκεία και τους υποχρώσαμε να κάνουν και τα Ευαγγέλια τους στην Ελληνική Μάλιστα. Ωραία Συνεχίζει. Όσον αφορά τις καταλήξεις είναι και αυτές ελληνικές Και όχι μόνο σαν απλές απομιμήσεις Ορισμένες δημιουργήθηκαν από την αρχή βασισμένε Όμως σε ελληνικά ρήματα και ουσιαστικά ε, να πούμε τώρα να ακούσουν και οι από τη Γερμανία που παρακολουθούν ότι η γραμματική η γερμανική είναι αντιγραφή της λατινικής η οποία είναι αντιγραφή της ελληνικής με τα απαρέμφατα με τα γερούνδια και με όλα όλα όλα αυτά που πλουτίζουν μία γλώσσα. Στα αγγλικά το πένθος είναι μουν. Από το λατινικό μέμορ που προέρχεται από το, απ το ελληνικό μερμερός. Mer ο προξενών ανησυχία. Με έπιασε λέει μερμερίαση, η χωριό. Ναι, ναι. Με έπιασε μερμερίαση. Ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Το λέει, αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει. Δεν ξέρει την προέλευση. Και ναι. το ακούει ο άλλο ο πρωτευουσάκι. Αυτό είναι βλάχικο. Βλάχικο. Ναι, εκεί την έχουμε φάει τη φόλα. Σε yeah. όμοιε διαδικασίε αλλιώση περνάνε πάρα πολλές λέξεις ελληνικές. Συνεχώς οι ανάγκες όμως της ζωής και της επιστήμης γεννούν νέες ιδέες, νέα ευρήματα, νέες κατασκευές, νέα μηχανήματα, νέες απαιτήσεις για ονοματοδοσίες. Τότε καλείται η πανεπιστημιακή η επιστημονική κοινότητα να δώσει λύσεις και που καταφεύγουν, στην ελληνική γλώσσα ή στην λατινική η οποία έχει η λέξη που παίρνουν είναι ελληνική έτσι έτσι έτσι απλά και είναι πιο υπάρχουν... πλησίον τους τώρα πια ακούστε φίλοι υπάρχουν και φίλες υπάρχουν στα πανεπιστήμια της Αμερικής το είδα από κοντά έδρες που τις κρατάει κάποιος καθηγητής που γνωρίζει αρχαία ελληνικά ή και λατινικά που όταν βρεθούν σε αδιέξοδο και θέλουν να ονομάσουν κάτι καινούριο κατα... καταφεύγουν σε αυτόν ο οποίος κάνει ονοματοδοσίες. Να πω και ένα ευτράπελο. Με την ξε... ετοιμολόγηση πάντα εννοείται, ναι. γι' αυτό καταφεύγουν ε, εκεί. Ε, ζήτησαν και <clears throat> είπαν ότι μία μίγα τη ίδια μήγας που ξέρουμε αλλά με κάποια διαφορετικά, η ίδια συνωμοταξία ήταν, ναι. ε, έπρεπε να της δώσουν ένα άλλο όνομα. Για να την ξεχωρίζουν. Και, ναι, να την ξεχωρίζουν. Και είπα κοπροφάγου. Και, και ψάχνουν το λέει αυτή υπάρχει. Γιατί αυτή τρέφεται με κόπρανα. Μάλιστα. Και λέω σκατωφάγου. Ναι. Σκατοφάγου. Καλό, καλό καλό. Ναι. Εδώ, φίλη μου, τελειώσαμε για σήμερα, πιστεύω να μην κουραστήκατε. Από αυτά ικανοποιη... που βλέπω εγώ μέσα εδώ δεν κουράστηκε κανένας. Πιστεύω να ικανοποιηθήκατε και θα συνεχίσω και το επόμενο Σάββατο αυτό το θέμα και μετά περιοδικά θα κάνουμε για τη γλώσσα θα μπούμε σε πιο βαθιά νερά. Να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, να μελετάτε τα βιβλία μας και να είστε υπερήφανοι που έχετε ελληνική καταγωγή. Εάν όχι έματος, Πνευματική καταγωγή Κυρίως. Για μας είσαστε αδέρφια μας Εμένα φιλικά μου πρόσωπα εδώ Μου γράφουν στο Face Η εκπομπή σημερινή Γιώργο μου λέει είναι Συλλεκτική και πρέπει να ανέβει γρήγορα Στο προφίλ του σταθμού Κάτι που θα γίνει αγαπητοί φίλοι Να ευχαριστήσω εγώ τον Αγαπημένο εδώ του Ανπέντο Και πρόσωπο πρικά και για όλους εσά Ελευθέριο Διαμαντάρα Κάθε Σάββατο έρχεται εδώ Άσχετα αν έρχεται καλεσμένο σε τυχόν άλλες εκπομπές Λευτέρη μου Να σε καλά πάντα Να είναι όλοι καλά Έτσι Καλό, βράδυ, καλό βράδυ, καλημέρα και καλό αποήβημα σε όλους τα μήκη και πλάτη. Γιατί όταν βλέπω μέσα Καναδά, Αυστραλία Α, και ε, τα λοιπά έχουμε... Παντού, παντού, παντού έχουμε παντού, απλωθεί και απλωνόμαστε σιγά σιγά. Για μας είναι όλοι αγαπητοί Έτσι. και ότι Σάββατο κλείνονται μέσα και παρακολουθούν... Αυτό είναι φοβή. το σεβάσμιο του πράγματος. Ακριβώ. αυτό λέει πολλά. Έτσι. λέει πολλά. Λοιπόν, αύριο βράδυ θα είμαστε εδώ αγαπητοί φίλοι... Albedo14.com, Θανάση Σβέμπος για παράξενα θέματα, ανεξήγητα και σχετικά με την ομιλία που είχαν προχθές στην Οδό Πανεπιστημίου μαζί με τον κύριο Σιμόπουλο. Καλό βράδυ να έχετε όλοι.